Άσχημο, τρελό, παιδί, ηλίθιο, αδερφή γυναίκα, τρεζάκια, ζυγιά, χιλιάδες οπτοπορία. Τελευταίο, τρελευταίο, τόπο το το το το, για τους κάτω. Τον παριά, τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αγαπητοί φίλοι, αδέλφια, αλήτες, πουλιά. Η εκπομπή Παρίας ξεκινάει για ακόμη μια Παρασκευή. Σήμερα, ε, στο Σωτήριο Έτος 2026, 6 Φεβρουάρι, ε, Φεβρουαρίου μάλλον, ε, έχουμε έρθει εδώ να κάνουμε μια θεματική. Η εκπομπή λέγεται Παρίας. Βρισκόμαστε στο Hyperla Studio του Radio Reboot. Έχουμε... Συμπαραγωγό το Φάνη Κλασικά. Καλησπέρα Φάνη. Καλησπέρα. Και έχουμε εκλεκτό καλεσμένο, τον Αλέξανδρο Σχισμένο. Καλησπέρα Αλέξανδρε. Καλησπέρα σας. Και τι έχουμε έρθει να κάνουμε εδώ. Έχουμε έρθει να συζητήσουμε πράγματα τα οποία για κάποιους φαίνονται δυσνόητα. Για κάποιους τους απασχολούν απλά δεν έχουν... Όχι θα από τις κατάλληλες γνώσεις, αλλά ε, θα έπρεπε ίσως να κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω. Είναι ζητήματα τα οποία μπορεί να, τα, να ακούγονται εδώ και 100 χρόνια π.χ. Ε, της σχέση με τις τεχνολογίες με τον άνθρωπο. Σήμερα την εκπομπή την ονομάσαμε ε, Τεχνητή νοημοσύνη και Ηθική. Ε, γι, αυτό, γι' αυτό το λόγο καλέσαμε και τον Αλέξανδρο και ελπίζουμε ότι θα κάνουμε έτσι ένα ταξίδι με αυτή την κουβέντα, ένα ταξίδι που θα βοηθήσει. Έχουμε και τα πρόοπτα εδώ. Τεχνολόγια. Τεχνολόγια, ναι. Θα βοηθήσει έτσι στην κατανόηση και θα δώσει κάποια ερωτήματα, θα κριτικάρει λίγο τη σκέψη μας Θα κάνουμε διάφορα. Λοιπόν, είπαμε, η εκπομπή ξεκινά. Την εκπομπή την ακούτε ηχογραφημένη, τη βρίσκεται εκεί που. Είναι κάθε φορά στα social, στο mixcloud, στο archive.org, γενικότερα όπου αναζητάτε την εκπομπή Παρίας. Και τώρα ε, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τον καλεσμένο. Να μας πεις, Αλέξανδρε, για ποιο λόγο ε, σε καλέσαμε. Εννοούμε, έχεις ασχοληθεί με το ζήτημα, έχεις κάποια, γράψει κάποια βιβλία, τι έχεις κάνει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχάς... Ε ασχολούμουν με την... ε, καταρχάς ε, να συμπληρώσω αυτό που είπες ήδη Χρήστο ναι. ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πλέον και θα μας απασχολεί ε, και ο βαθμός κατανόησης ε, που έχουμε απέναντι στο ζήτημα ε, θα, έλεγα, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και το, και το πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε και ως άτομα και ως ε, κοινότητες και ως κοινωνία εγώ άρχισα να ασχολούμαι με τον, με τον ψηφιακό κόσμο στο πλαίσιο ε, της ε, φιλοσοφικής μου έρευνας. Όχι από την πλευρά δηλαδή, των τεχνολόγων ή των τεχνικών ή της τεχνολογίας, αλλά από την πλευρά των χρηστών, ως χρήστης. Επειδή συνειδητοποίησα, ή μάλλον συνειδητοποίησα, έκανα, κάνω μια υπόθεση, θεωρώ μάλλον, ότι η ψηφιακή επανάσταση των ε, τεχνικων η τις τεχνολογίες, αλλα απο την πλευρα των χρηστων ως χρηστη επειδη συνειδητοποιησα η μαλλον συνειδητοποιησα κανω μια υποθεση θεωρω μαλλον οτι η ψηφιακη επανασταση των των αρχών του 20ου αιώνα, είναι καταρχάς μία οντολογική επανάσταση. Δηλαδή, δεν είναι μία τεχνολογική επιστημονική επανάσταση, είναι μία οντολογική επανάσταση με την έννοια ότι δημιουργεί μία ένα νέο τρόπο ύπαρξή μας μέσα στον κόσμο και συνύπαρξής μας σαν κοινωνία. Και εμείς, οι οποίοι βρισκόμαστε σε αυτή τη γενιά που μεγαλώσαμε ε, σαν παιδιά, σε έναν αναλογικό κόσμο και σαν ε, ενήλικε πλέον, ερχόμαστε σε πρώτη επαφή με αυτή την οντολογική ψηφιακή επανάσταση, θεώρησα ότι αποτελούμε μια σπάνια γενιά, μια γενιά γέφυρα, που μπορούμε με, τα, με το παλιό μας, αλλά με τις παλιές μας νοοτροπίες και την έκπληξή μας, να διαβγάσουμε, να αναλογιστούμε ποια είναι η σημασία για την κοινωνική μας ζωή της εξάπλωσης αυτών των τεχνολογιών και πώς αλλάζει τη δομή της συνύπαρξής μας γιατί εμείς έχουμε ακαρκετά ισχυρές αναμνήσεις και βέβαια και τις βιωματικέ μνήμες ενός κόσμου χωρίς το ψηφιακό. Που εγώ θεωρώ πλέον ότι είναι κάτι το οποίο θα ξεχαστεί σαν βιωματική ανάμνηση με την έννοια ότι πιστεύω ότι είναι μία αναστρέψιμη Αυτή η στροφή, η, αυτό το κατόφλι προς τον ψηφιακό κόσμο και η επιτάχυνση Τη εξάπλωση του είναι και αυτή πρωτόγνωρη. Οπότε, όταν τελείωσα το διδακτορικό μου σε ένα τυπικό επίπεδο, για να το βάλω και στο πλαίσιο το συγγραφικό, το μεταδιδακτορικό μου ήθελα να είναι μια κριτική του ψηφιακού κόσμου. Και έτυχε να μελετάω τα φαινόμενα αυτά λίγο πριν να γίνει το εμπορικό, θα λέγαμε, boom, του 2022 με το ChatGPT και όλο αυτό. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή ε, ήταν σε... <coughs> σαν να επιταχύνθηκαν πάρα πολύ τα φαινόμενα τα οποία προσπαθούσαν να σκιαγραφήσω σαν πιθανές, πιθανή σχηματισμοί, Οπότε ακριβώς μετά την πανδημία που έφερε το μεγάλο ψηφιακό, έτσι, τη μετατόπιση, ε, η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης μου φάνηκε... Ένα δείγμα, θα έλεγα, από τη μία πάρα πολύ ενδιαφέρον και από την άλλη, όπως κάθε τύπου είναι κοινωνικο-ιστορικά ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενισχυτικό. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, έστρεψα τη μελέτη μου προς την τεχνητή νοημοσύνη και είναι, πέρυσι, έβγαλα, πέρυσι το Δεκέμβρη έβγαλα ένα βιβλίο με τον τίτλο «Τεχνολογία και βαρβαρότητα. Κριτική της τεχνητή νοημοσύνης». Και βέβαια, πρέπει να πω ότι έκτοτε, μέσα δηλαδή σε ένα χρόνο, ε... Παρα, παρακολουθώ καθημερινά ε, αυτή τη φούσκα να μεγαλώνει και παρακολουθώ καθημερινά το πόσο, θα έλεγα, σιωπηλά ε, απικίζει απει, τη ζωή μας τεχνητή νοημοσύνη, σε μεγάλο βαθμό. Σε βαθμό δηλαδή που όταν έκανα την πρώτη ε, παρουσίαση του βιβλίου το Φλεβάρι πέρυσι, πριν από ένα χρόνο, και ρώτησα το σε κοινό ότι χρησιμοποιεί κανένα σα τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη και μου έκανε τρομαγρή εντύπωση. Γιατί εγώ την ερευνούσα, αλλά δεν τη χρησιμοποιούσα ακόμη <Κι> σε τέτοιο βαθμό. Με την έννοια ότι την... θεωρούσα ότι επειδή την ερευνώ, χρησι... χρησιμοποιώ τα μοντέλα. Δεν έχει καταλάβει δηλαδή ότι έχει ήδη. Άλλος. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει κάπω άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μια πολύ καλή γνώση αυτό που θα λέγαμε την κοινωνική υποδομή πάνω στην οποία βασίζεται το ψηφιακό, να μπορέσουμε να την να διαβγάσουμε και να σηκώσουμε, θα έλεγα, το ψεύτικο, όπως να πω, πέπλο της άιλης τεχνολογίας, γιατί είναι μια πολύ υλική τεχνολογία με πάρα, πολλές, πάρα πολύ συγκεκριμένο, θα έλεγα, κόστος και επιβάρυνση στην κοινωνική και πλανητική γενικότερα ζωή. Οπότε νομίζω ότι ένα ότι θα πρέπει να, να αρχίσουμε να μιλάμε ως <κυρίζει> χρήστε, ακόμα και χωρίς α, να απαιτείται να έχουμε την προγραμματική θα λέγα, την, την προγραμματιστική γνώση προκειμένου να καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί η μηχανή μπορούμε να καταλάβουμε το υπέρ ποιού λειτουργεί η μηχανή και το τι δημιουργεί η λειτουργία της μηχανής αν Σίγουρα είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να αναλογιστούμε. Είπε πράγματα όπως ε, η επιτάχυνση ε, της ε, όλη αυτή ε, τη ψηφιοποίηση όλων των πραγμάτων. Ε, ποιοι είναι οι χρήστε, αν οι χρήστε είναι όσο ε, επιτοπλίστων η νέα γενιά, χρησιμοποιούν όλοι τα νεαρά παιδιά και ρωτάνε τα AI αβγ γάμα, πάει να πει ότι οι σημερινοί χρήστες πει ότι στο μέλλον θα είναι το μεγαλυτερο κομματι της κοινωνίας που θα χρησιμοποιούν το AI, αν και όχι ολόκληρο και το, το μεγαλύτερο θέμα φυσικά είναι ότι όταν ε, η τεχνολογία ε, είναι κάτι παραπάνω πλέον από ε, ένα απλό εργαλείο για τον άνθρωπο, τι μπορεί να φέρει και στον ίδιο τον άνθρωπο σαν ψυχισμό, ξανόλα σαν τις προεκτάσεις του. Αλλά ας το πάμε σιγά σιγά, γιατί συνεχώς αυτά ανοίγουν έτσι βαθύτερα πράγματα. Ε, θέλετε να, πούμε, να δώσουμε έναν όρο και να πούμε ένα background για τη λέξη τεχνοσκεπτικισμός, η οποία έχει ένα πρώτο ενδιαφέρον νομίζω, Πρώτο, θα έπρεπε να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Πολύ ωραία. Όσον αφορά εμένα, καταρχά, ε, να πω κάπω ε, μια ευτυχή σύμπτωση. Ε, κα, κατά τη διάρκεια τη ερευνά μου και ενώ έγραφα το βιβλίο για την ε, τεχνολογία και βαρβαρότητα, ε, παρατηρούσα όπω παρατηρούμε, βέβαια, απλώ ανοίγοντα ε, τα κοινωνικά μα δίκτυα, θα έλεγα, ή θα έλεγα ότι μπαίνοντα πλέον στον κυβερνοχώρο. Ότι υπάρχει μια τρομερή εξάπλωση γενικότερα αυτού που θα λέγαμε του διαλόγου, του δισκόρση, τη προπαγάνδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη παντού, σε όλα τα πεδία. Και παρατήρησα ότι οι κυρίαρχε τάσει είναι, όπω είναι και λογικό για κάτι που είναι τόσο καινούριο, δύο ακραίε τάσει. Από τη μία, τεχνοφιλική, μια τεχνολογική τεχνοφιλικη φιλικη τάση, την οποία χαρακτηρίζω και ω συστημική τεχνοφιλία, δηλαδή μια συστημική προώθηση των εταιριών τεχνητής και των επενδύσεων. Γιατί πρέπει να τα διαχωρίσουμε αυτά πολλά πράγματα όσον αφορά την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εφαρμογή και την εμπορική χρήση και όλο αυτό. Και από την άλλη μια τεχνοφοβική αντίδραση που και αυτό, έναν νεολυδιτισμό που λένε, που είναι κατανοητή με την έννοια ότι είναι τόσο βαθύσιο μετασχηματισμό και τόσο μη ελεγχόμενε από τους πολίτες τα μέλη μιας κοινωνίας, ώστε λογικό είναι να υπάρχει μια αυτή η τεχνοφοβική αντίδραση, η οποία ωστόσο θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολα χειραγωγήσιμη, συναισθηματική και πολιτικά θα έλεγα διέξοδη. Οπότε θεώρησα ότι μια κριτική άποψη θα πρέπει να εδράζεται πάνω σε μια τεχνοσκεπτιστική αντίληψη με την έννοια ότι να είμαστε κριτικοί απέναντι στην ιδεολογία που συνιστά, που, που, που, που, που, με την οποία επενδύεται κάθε τεχνολογία ε, να μην προσπαθούμε να δούμε ότι η τεχνολογία ω αθώα ούτε δαιμονική... και να μην προσπαθούμε να βλέπουμε την τεχνολογία ως κάτι ξένο προς τον άνθρωπο. Ε, <coughs> πράγμα που σημαίνει κάτι πολύ επικίνδυνο, γιατί ούτε η εξουσία είναι ξένο προς τον άνθρωπο... η καταπίεση δεν είναι ξένο προς τον άνθρωπο... η ανισότητα, οπότε να την σε ένα κοινωνικό ιστορικό... πλαίσιο στο οποίο πάντα είναι ριζωμένη η τεχνολογία. Και βέβαια τεχνοσκεπτικισμός δεν είναι δική μου βέβαια η, η, ο όρος αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφική παράδοση την οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε τον Βάλτερ Μπένιαμιν, τον Καστοριάδη, τον Ζάκελ Λίλ δηλαδή δηλαδή οποίοι αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούμε να ξεριζώσουμε την τεχνολογία δεν πηγαίνουμε σε ένα ρουσοϊκό όραμα αλλά δεν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα, μπορούσε, θα τη βλέπουμε ως μια δύναμη θα λέγαμε η οποία είναι... Ε, μοιραία ή ε, αναπόφευκτη. Θα μπορούμε να βλέπουμε δηλαδή, ποιοι είναι οι δρόντε πίσω από τη τεχνολογία, ποιοι καρπώνονται και πριν προωθούν συγκεκριμένε τεχνολογίε γιατί δηλαδή πάντα όπως είναι τα γεγοντα, μιλάμε στη φιλοσοφία για γενικού όρου, δεν υπάρχουν γενικοί όροι, υπάρχουν πάντα συγκεκριμένε. Δεν υπάρχει η τεχνολογία, υπάρχουν συγκεκριμένε τεχνολογίε. Δεν υπάρχει η γλώσσα, υπάρχουν η ελληνική γλώσσα, η τουρκική γλώσσα κτλ. Ε, πάνω σε αυτό, ο τεχνοσκεπτικισμός Θεωρώ ότι είναι μια απαραίτητη κριτική στάση απέναντι στην ψηφιακή συγκεκριμένη τεχνολογία και ένα πολιτικό εργαλείο ώστε να έχουμε ξεκάθαρη ή μάλλον να προσπαθούμε να ξεκαθαρίζουμε το τι είναι αυτό, που, αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε και μας χρησιμοποιεί και να μην έχουμε μύθους. Γιατί το σύστημα της ψηφιακής, θα λέγαμε, της τεχνοκρατίας ή του ψηφιακού βαρβαρισμού βασίζεται ακριβώς στο μύθο. Το βλέπουμε αυτό. Ε, οπότε μια ευτυχή σύπτωση είναι ότι ενώ το, ε, προσπαθούσα να ερευνήσω αυτό που λέω εγώ δημοκρατικό τεχνοσκεπτικισμό ε, βγήκε και ένα βιβλίο το 2025 πέρυσι από το Στάνφορντ της Αμερικής που μιλάνε πάλι για τεχνο, τεχνοσκεπτικισμό. Ε, εκεί είναι από μια ομάδα λέγεται... Disco Group είναι μια ομάδα ερευνητών, η οποία, ωστόσο, ε, ε, κοινότητες, κοινότητες, μαύρων, Susan, οι οποίε ωστόσο εστιάζουν σε μειονεκτικέ κοινότητε. Σε κοινότητε μαύρων, Λατίνων, οι οποίοι είναι περιθωριοποιημένε. Και χρησιμοποιούν το τεχνοσκεπτικισμό ω ένα, θα λέγαμε, προσέγγιση, προκειμένου οι κοινότητε να μελετήσουν το πώ οι κοινότητε γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευση από τι ψηφιακέ τεχνολογίε και τι διάφορε εταιρείε. Και ανακάλυψα έτσι, διαβάζοντα αυτή τη μελέτη, ότι υπάρχει γενικότερα. Ένα ευρύτερο τουλάχιστον σε αυτό που θα λέγαμε παγκόσμιο βορρά μια ευρύτερη ενισυχία γύρω από την ψηφιακή τεχνολογία που έχει σκεπάζεται από μια ομπρέλα τεχνοσκεπτικισμού το θέμα είναι κατά πόσο αυτό είναι πολιτικοποιημένο ή είναι απλά το γνωστό ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ηθικές κλείοι ασφαλιστικέ δικλίδε και τέτοια πράγματα. Οπότε πάνω σε αυτό ο τεχνοσκεπτικισμός θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να έχει ένα δημοκρατικό κίνημα στη στάση του απέναντι στις τεχνολογίες. Αναγνωρίζοντα δηλαδή ότι κάθε τεχνολογία κρύβει από πίσω τους ένα μηχανισμό και αυτός ο μηχανισμός δεν είναι ο, ο φυσικό μηχανισμό των καλωδίων και των τρανζίστορ αλλά είναι ένας Κοινωνικό Μηχανισμός Προνομίων και Εξουσίας. Αυτό ε, είναι νομίζω το κεντρικό ζήτημα το οποίο πρέπει να γίνει ξεκάθαρο άσχετα το ποια, το, το ποια θέση θα πάρει μετά το καθένα απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Απρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι το φαινόμενο για το οποίο μιλάμε δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο στο οποίο στεκόμαστε απέναντι. Είναι ε, συγκεκριμένε πολιτικές, συγκεκριμένα συμφέροντα και είναι και μάλιστα συγκεκριμένε μορφές εκμετά σε πολύ, σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, το οποίο θα λέγαμε ότι ε, είναι ένα από τα μεγάλα... Ε, πώς να το πω... Ε, της μεγάλες μας αδυναμίες όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία, ότι δεν βλέπουμε, όπως βλέπαμε με τη βιομηχανική τεχνολογία, με τα εργοστάσια, δεν βλέπουμε την ηλική τη μορφή, η οποία είναι διάσπαρτη σε πλανήτη. χάρη ξέρ, ε, διάβασα, δεν ήξερα ούτε εγώ, αλλά έχει ενδιαφέρον, ότι για να μπορέσουν κάποια μοντέλα τεχνητή νοημοσύνης να εκπαιδευτούν, θα πρέπει σε δεδομένα να μπουν ταμπέλες. Να κατηγοριοποιηθούν τα δεδομένα ώστε να γίνουν καλύτερα ε, Διάβασα μια καταγγελία που έλεγε για στρατόπεδα προσφύγων Παλαιστινίων στο Λίβανο, που δουλεύουν με 10 σεντ τη μέρα, Κάνοντας αυτό, μπαίνοντας μέσα σε υπολογιστές και κατηγοριοποιώντα εκατομμύρια δεδομένα με συγκεκριμένες ταμπέλες, δηλαδή μια μορφή, καταλαβαίνετε, ανθρώπινης εργασίας, sweatshop που λέμε, κανονικά, μόχθου δηλαδή, προκειμένου να μπορεί να υπάρξει αυτό που θα πούμε εμείς, το ChatGPT, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε το, το όμορφο μήμου και αυτό είναι ένα μονομέρος έτσι, της διαδικασίας αυτής. Και επειδή είπε τώρα για το, Βόρα, για το Παγκόσμιο Βόρρα, ε, την Κίνα τη βάζει μέσα σε αυτό. Ναι. Την Κίνα, ναι. Η Κίνα είναι ένας από τους μεγάλους πέχτες στο παιχνίδι αυτό της τεχνητής δημοσίησης και κυρίως επειδή η βιομηχανική κατασκοπία της Κίνας έχει την ικανότητα να μπορεί να χρησιμοποιεί θα έλεγα κάποια διαθέσιμα μοντέλα αμερικάνικα. Και να τα παράγει σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί η Κίνα έχει και ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Βέβαια τρομερά δυσάρεστο, αλλά ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που δεν έχει οι Αμερικάνικε εταιρείε με την έννοια ότι λόγω του κατασκοπευτικού ψηφιακού συστήματο τη Κίνα που ξέρετε με τα προσωπικά δεδομένα, έχουν αποθηκευμένα όλα τα προσωπικά δεδομένα των Κινέζων πολιτών, έτσι ώστε να μπορούν να εκπαιδεύσουν ακόμα καλύτερα τα μοντέλα από ότι παραδείγματο χάρη. Είδατε τι έγινε, με την, δεν ξέρω αν το είδατε με το Μιαζάκη, ε, τα σκίτσα. Ε, αυτό έγινε επειδή στην Ιαπωνία πούλησε τα δικαιώματα, τα οποία δεν τα είχε ο Μιαζάκη, ο οποίο ζει ο άνθρωπος, και είναι ενάντια στην εφαρμογή αυτή, και το πούλησε η Ιαπωνική κυβέρνηση ε, στην τάδο εταιρεία. Και η εταιρεία μπόρεσε να το κάνει αυτό. Στην Κίνα, που δεν υπάρχουν και τέτοιες προοπτικές, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα πάνω σε αυτό. Δηλαδή ότι από τη είδου. Ε, Πρόβλημα στο να ενσωματώνουν. Δηλαδή, δεν, δεν πάνε προ την ποιότητα, πάνε προ την ποσότητα και από την άλλη έχουν ε, μεγάλο τέτοιο. Αυτό το λέω γιατί η Κίνα, εκτό ότι είναι πρωτοπορία σε πάρα πολλά ζητήματα, όπω και στο εύρο εφαρμογή κτλ., ε, είναι πιο εύκολο να γίνει κατανοητό και, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, το ολοκληρωτικό στοιχείο όλη αυτή τη τεχνολογία. Ε, αντίθετα, στη Δύση υπάρχει λίγο αυτή η ψευδέστηση. Ναι, έλεγε. στη Δύση υπάρχει ψευδέσεις επειδή χρησιμο, ε, καταξοχήν χρησιμοποιείται καταρχάς, για εμπορικούς σκοπούς. Ναι. Ε, και αυτό είναι πάλι μια ψευδέσεις που δημιουργείται στη Δύση, με την έννοια ότι όλα τα εργαλεία της ψηφιακή εξατομήκευσης και προσωποποίησης, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ καλά για την επιτήρηση. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά. Ε, δηλαδή ξέρει ακριβώ μπορεί να φτιάξει ένα πολύ λεπτομερή ε, προγνωστικό κιόλα όλα στον επόμενων κινήσεων μας, χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση καταρχάς. Και αυτό φαίνεται αθώο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ένα ζήτημα. Αυτό γίνεται ήδη στη Δύση, αλλά γίνεται συγκεκριμένα, Ας πούμε ξέρουμε ότι η Google, η οποία είναι μη ελεγχόμενη το πώς διαχειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών της, έχει ωστόσο παραδώσει και στην Αμερικάνικη και στην Βρετανική κυβέρνηση συγκεκριμένα ε, τε, το λένε, δε. Πακέτα δεδομένων συγκεκριμένων χρηστών γιατί ζητήθηκαν από τις μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να προστατεύει κάποιον χρήστη. Υπάρχει βέβαια ένα από τα δυσμενή σενάρια του, σε περίπτωση που τα μοντέλα τεχνητής νεμοσύνης εκλεπτιστούν τόσο πολύ στην αποκωδικοποίηση μπορεί να φτάσουμε σε έναν κόσμο που δεν θα υπάρχουν κανενός Κλειστά τα δεδομένα πλέον, όπου θα είναι όλα ανοιχτά. Αυτό είναι ένα από τα δυσμενή σενάρια τα οποία προφανώ δεν θα φτάσουμε εκεί, γιατί θα υπάρχουν ε, κάποιο είδου τρόποι πάλι εκμετάλλευση του πράγματο. Ναι. Ε, τώρα μια κουβέντα που γίνεται για το Palantir να, ναι. έχει να κάνει με αυτό. Το Palantir είναι χαρακτηριστικό. Ναι. Και ο τρόπο, βέβαια, και ο άνθρωπο που είναι πίσω από το Palantir, ο Peter Till, α αυτό είναι και χαρακτηριστική μορφή, θα λέγαμε, αυτού που θα μπορούσα να πούμε και ψηφιακή βαρβαρότητα και τεχνοκρατία. Ε, και εντάξει αν το συνδέσουμε και όλα και με τον Epstein και όλο αυτό το και αν θυμηθούμε και το Panama Papers που είχε βγει αν θυμάστε παλιότερα το 2011 ναι, ναι. που έδειχνε δηλαδή έχει διαμορφωθεί ήδη μια παγκόσμια elite, υπερελίτ μάλιστα γιατί μιλάμε για οι οποίοι όμως ε, στην οποία ανήκουν και οι κάτοχοι των μεγάλων εταιριών των big five τη ψηφιακή uh -huh. τεχνολογία και των μεγάλων εταιριών τη τεχνητής νοημοσύνης Οπότε αυτό είναι ένα, ένα καινούργιο πράγμα, γιατί έχουμε την εσωτερική, το εσωτερικό χάσμα, παράδειγμα χάρη η ΣΥΠΑ, μεταξύ της, μιας φράκας δισεκατομμυριούχων και των εκατομμυρίων πολιτών, το οποίο διαρκώς μεγαλώνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βάση μελετών έχει ξεπεράσει το χάσμα που είχε ο αυτοκράτορος Εξαβιάνος Αύγουστος με ένα σκλάβο όσον αφορά τη δυνατότητα. Αλλά ας μην λέμε τώρα τέτοια συγκρίσεις Αλλά πάντως το ζήτημα είναι ότι υπάρχει και το διεθνές Το οριζόντιο στο ύψος, η ελίτ Δηλαδή υπάρχει ένα διεθνές ε, κύκλωμα Το οποίο δεν, δεν υπήρχε ε, σε τόσο μεγάλο βαθμό Τόσο παγκοσμιοποιημένα τους περισσμένους ε, Πέρα άλλες εποχές Οπότε διαμορφώνεται ένα μεγάλο χάσμα Και ανάμεσα στην, στις elite και την κοινωνία Σε πολλά επίπεδα και δυστυχώς οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν έναν τρόπο συγκέντρωσης ισχύω σε ολιγοπόλια και μονοπόλια, να λέμε big five, τα οποία σε άλλους τομείς της οικονομίας δεν θα γινόταν ανεκτά από την ίδια τη λειτουργία του συστήματος. Λίγο πολύ, Γι αυτό υπάρχουν και αντιμονοπολιακοί γνώμη, γιατί θα, δεν θα άντεχε κανονικά, <κυρίζει> Πώ το λένε, τα δίκτυα θα κατέρευναν αν συγκεντρωνόταν σε τόσο συγκεκριμένα λεπτό. Δηλαδή, έχουμε στην ψηφιακή μόνο τεχνολογία έναν άγριο καπιταλισμό τύπου ε, JP, τύπου Rockefeller και ναι. Morgan, mm. δηλαδή, του 19ου αιώνα. Εκεί είναι που. που από εκεί αυτό, α πούμε, βγάζει και το συμπέρασμά σου για φεουδαρχία. Αυτό για τη φεουδαρχία. Είναι καταρχά η τεχνοφεουδαρχία είναι μια έννοια που έφερε ο Βορφάκη. Ο Βορφάκη έγραψε ένα βιβλίο και μάλιστα πάνω σε αυτό το πράγμα, μιλώντα για τι ψηφιακέ τεχνολογίε. Μου λέει μάλιστα ότι η τεχνοφεουδαρχία, η συγκέντρωση δηλαδή τόση ισχύω σε μία συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων, οι οποίοι έχουν και στενέ σχέσει μεταξύ του, που έχει σημασία και αυτό, καταστρέφει τον καπιταλισμό, τον κλασικό καπιταλισμό, γιατί καταστρέφει τι συνθήκε τη ελεύθερη αγορά. Και είναι μια ενδιαφέρουσα έννοια. Εγώ θεωρώ ότι η φεουδαρχία πάλι έχει και χρήσι... έχει μια χρήσιμη ερμηνεία, την οποία την κρύβουμε όμως μόνο οικονομικά. Είναι το γεγονός ότι ο Φεδοάρχης, ναι, δεν έχει απόλυτη εξουσία, αλλά χρειάζεται την, την τυπική τουλάχιστον έβνοια του βασιλιά. Δηλαδή, χρειάζεται πάντοτε, και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη, την πολιτική κάλυψη. Και τώρα δεν θα είχαμε δηλαδή, τέτοιο είδους boost όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη αν δεν υπήρχε ο Τραμπ. Αν είχε βγει, δηλαδή... Ε, κάποιος, ο ή η Κάμαλα, παραδείγματο χάρη στην Αμερική, θα υπήρχε πάλι αυτού του τύπου επιταγηση αλλά όχι με τόσο οδοστρωτήρα τρόπο. Δηλαδή θα υπήρχε πιο προσεκτική, θα λέγαμε, ενσωμάτωση. Ενώ τώρα είναι άγριο και επιθετικό το, το πράγμα. Και πάντα η πολιτική όθηση εξαρτάται την τεχνολογική ανάπτυξη. Αυτό, αυτό είναι σαφέ σε όλου. Ε, το έχει πει κάποτε ο λέει, ότι πώ μπορούμε να μιλάμε για την τεχνολογία την ουδέτερη, όταν ξέρουμε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα επιλέξει να δώσει δέκαδες εκατομμύρια για και ένα εκατομμύριο για, για έρευνα για τον καρκίνο. Δηλαδή τι περιμένουμε ότι θα αναπτυχθεί περισσότερο. Σαν... Και όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία προχθές μόλις, λέει τώρα τον τέλη Γενάρη ο Τιμ Berners-Lee, ο άνθρωπος δηλαδή που έφτιαξε τον παγκόσμιο ιστό, τον WWW και το έδωσε χωρίς να ζητήσει πατέντα είπε ότι βρισκόμαστε σε κίνδυνο... σε μία μάχη για το διαδίκτυο... ποιος θα κερδίσει δηλαδή εταιρείες ή χρήστες... γιατί αυτός ονειρευόταν ένα ελεύθερο διαδίκτυο των χρηστών... γι' αυτό και άφησε ελεύθερο η Χριστός γιατι αυτος δεν είναι ουδέτερη... και πόσο μάλλον η τεχνολογία η ψηφιακή... Η οποία ψηφιακή η τεχνολογία... Έχει αυτό και θα λέγαμε και την, να πω, τηλεπικοινωνία Δηλαδή χρησιμοποιούμε τη τεχνολογία Αλλά δεν είναι εδώ μπροστά η βάστης Η βάστης βρίσκεται διασπαρμένη Η υποδομή της δηλαδή βρίσκεται διασπαρμένη σε όλο τον κόσμο Ωραία, πολύ ωραία για αρχή Έχουμε ακούσει από ε, σίγουρα ο αυτός που ακούει συνεχώς βάζει κάποια σενάρια έτσι, που έχουμε δει διστοπικά Όλοι έχουμε δει κάποια έτσι, animation συγκεκριμένα ιαπωνικά κιόλα με αυτές τις ε, πόλεις, ε, ε, ε, τις διστοπικές ε, Το cyberpunk ε, το οποίο... Είναι για μελλοντικές διστοπικές κοινωνίες. Υπάρχουν σειρές όπως το Psychopass, το οποίο υπάρχουν κάμερες παντού στο δρόμο και σου κάνουν ψυχογράφημα, ένα ψυχοπάσο βάσει της ταυτότητάς σου και βρίσκουν αν εσύ είσαι ύποπτο στο να τελέσει ένα δίκημα γιατί δεν έχεις καλή δουλειά, δεν έχεις οτιδήποτε. Και το μπορεί σε λίγα χρόνια αυτό να πλασάρεται όσο ότι είναι η λύση στην εγκληματικότητα. Όταν κάποιος δεν έχει δουλειά, δεν βγάζει πολλά λεφτά και σε παίρνει κάμερα και είσαι αγχωμένος στο δρόμο, ε, θα έχεις μια ποινή ώστε να μην σκέφτεσαι καν να αντιδράσεις αυτά που σου συμβαίνουν. Και πάντα ε, ατομικά όλα αυτά συμβαίνουν όταν ο άνθρωπος έχει κλειστεί στην ατομικότητά του. Δηλαδή δεν συλλογικοποιεί ε, τα πράγματα που τον αφορούν και αυτά. Όλα αυτά τα δυστοπικά πράγματα, συνδυασμό πάντα με το AI, ε, καιρός είναι έτσι να τα δούμε και από την άλλη πλευρά, γιατί όπως είπες και πριν, ο, πλασάρονται πάρα πολύ ωραία, λύνουνε προβλήματα, ε, μας βοηθάνε για να μας φτιάξουν τα μήμας, είναι αστείο, γινόμαστε αρεστοί με αυτόν τον τρόπο, κάτι που έλειπε, έτσι φαινόμαστε. Αλλά από πίσω κρύβονται συμφέροντα τα οποία ίσως δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε και σκοπός είναι έτσι να σπάμε αυτές τις φούσκες ε, που είναι στον αέρα ότι όλα αυτά είναι καλά και χαρούμενα, δεν είναι τόσο. Γι' αυτό όπω είπες ε, και με παράδειγμα, ε, γιατί το είχαμε σημειώσει όλα ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Δεν είναι ουδέτερη και το πρόβλημα είναι ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι κυβερνητικέ τεχνολογίες, δηλαδή τεχνολογίες ελέγχου. Ε, ελέγχου εξαπόστασης. Ενώ θέλω να ελέγξω εγώ το, το θερμοστάτη μου και το, το μέσο του κινητού μου, μέσω του υπολογιστή μου, τον ελέγχο. Αυτό εννοώ. δεν εννοώ μόνο κοινωνικού ελέγχου και βέβαια είναι και κοινωνικού ελέγχου. Ε, και νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι ακριβώς επειδή δημιουργούν όπως είπα μια εντολογική επανάσταση με την έννοια ότι αλλάζουν τις συνήθειέ μας στον τρόπο με τον οποίο κατοικούμε τον κόσμο που θα έλεγε ο Χάιντιγκερ ας πούμε ε, τον κόσμο τον οποίο υπάρχουμε και υπάρχουμε, αυτό το οποίο παραχωρούμε στην ψηφιακή τεχνολογία δεν κατανοούμε την απώλειά του παρά όταν α, έχει γίνει πλέον κάτι νοσταλγικό και πάλι χανόμαστε δηλαδή εγώ Προσπαθώ να θυμηθώ πάντα σε ποιο κόσμο μεγάλωσα. Και επειδή ένα κομμάτι τη τεχνοφοβία είναι ότι υπόπολοι έχουμε κλεισίσει τι οθόνε. Ναι, αλλά δεν βγήκα εγώ τουλάχιστον από κάποιο κόσμο που ήμασταν στο πανηγύρι όλοι μαζί και μετά πηγαίναμε στο καφενείο του χωριού και μετά στις σουβλές, γιατί ήμασταν στην τηλεόραση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να είναι συνέχεια ανοιχτή η τηλεόραση σπίτι μου. Μια άλλη οθόνη. Εγώ δηλαδή δεν μεγάλοσαν κόσμο χωρί οθόνε. Και βέβαια. Έγινε τώρα πιο απτό αυτό που χάνεται, οπότε πρέπει να προσέχουμε το πού πηγαίνει η νοσταλγία, γιατί όλα αυτά είναι χειραγωγήσιμα σε μεγάλο βαθμό. Ε... Και το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει η κληροφορική τεχνολογία, όπως κάθε νέο πεδίο, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η κοινωνική σύγκρουση που συμβαίνει εκεί, σε αυτό το πεδίο και πώς ε... μπορούμε να διεκδικήσουμε το δικό μας δημόσιο χώρο μέσα σε αυτό τον ψεύδο δημόσιο χώρο που βρίσκεται. Όπως επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι, παραδείγματο χάρη, οι διάφορες επιλογές που συμβαίνουν δεν είναι μόνο μόνες επιλογές. Δηλαδή, αν θέλουμε τεχνητή νημοσύνη, δεν υπάρχει μόνο η αρχιτεκτονική αυτή των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Υπάρχουν και άλλες, πιο δύσκολες, πιο δύσκολοι τρόποι ε, αρχιτεκ... ε, του να συγκροτήσει κάποιον, να κατασκευάσει κάποιες μία τεχνητή νομοσύνη. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επίσης ε, ε, διαδικτύωσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι δυστυχώς δεν έχουν αναπτυχθεί ε, ή δεν έχουν ε, ριζώσει κοινωνικά ανάλογα κινήματα στον ψηφιακό χώρο με αποτέλεσμα να ενώ αυτό που είναι η <coughs> κεφαλαιοκρατική διάσταση της ψηφιακής, ψηφιακού μετασχηματισμού κινείται ταυτόχρονα σε, συντο... σε συντονισμό, δηλαδή οι εξορήξεις που γίνονται, παραδείγματος χάρη, ε, είναι έτοιμα τα υλικά για να πάνε να γίνουν μικροτσίπ και να γίνει όλος ο κύκλος των εμπορευμάτων, ενώ από την άλλη έχουμε από τη μία δίκτυα hackers, ε, όπως η Wikileaks εννοώντα είναι κοινωνικό και πολιτική ή τέτοιο, ή digital commons, ή open source, τα οποία όμω δεν, έχουν, δεν, έχουν δεν συνδέονται πραγματικά με τα κοινωνικά κινήματα που διεκδικούν κοινωνικές διεκδικήσεις στο δημόσιο χώρο τον πραγματικό. Και υπάρχουν λες και είναι δύο σφαίρες. Δηλαδή αυτό το οποίο ε, ότι είναι η σφαίρα του ψηφιακού λες και βγαίνουμε σε έναν άλλο παράλληλο σύμπαν. Ενώ είμαστε εντελώς ριζωμένοι σε αυτό το σύμπαν και βέβαια ακόμα πιο έκθετο <laughs> όταν μπαίνουμε στο ψηφιακό. Είναι φοβερό νομίζουμε ότι... Είμαστε προστατευμένοι όταν είμαστε στο δωμάτιό μα και μπαίνουμε, αλλά είμαστε λιγότερο. Καλύτερα, αν είμαστε, δηλαδή είμαστε γυμνεί στην πλατεία, είμαστε λιγότερο έκθετοι από ότι είμαστε όταν μπαίνουμε στα social media για πολλού λόγου. Ε, και το πρόβλημα είναι ότι δεν φαίνεται να δημιουργείται μια πολιτική συνείδηση το ίδιο κριτική όπω υπάρχει σε άλλου τομεί. Στου τομείς, δηλαδή, η κριτική, αν θυμάστε κι εσεί, ε, του Γκίντεμπορ για το θέαμα, δεν έχει χρησιμοποιηθεί, καταλαβαίνετε εννοώ, ναι. Και για το ψηφιακό τρόπο. Πώ και εμεί γινόμαστε μέρο του θεάματο. Δηλαδή, δεν είναι ότι μόνο καταναλώνουμε θέμα, είναι ότι καταλων... καταναλωνόμαστε καταναλ... ω καταναλωνόμαστε θέαμα. Νομίζω όμω ότι αυτό έγινε mm -hmm. αρκετά ξεκάθαρο, στου τουλάχιστον να ασχολούνται έτσι λίγο παραπάνω, ε, με τα social media. Τα οποία νομίζω ότι είναι αυτά πάνω στα οποία πάτησε. Δηλαδή, αν κάποιο αντιληφθεί λίγο τη λειτουργία του, μπορεί να καταλάβει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του AI. Πώς παίρνει τα δεδομένα, πώς θα αναδιαμορφώνει, τι γίνεται, αυτή η λεπίδρα που έχει, αυτή αυτό ο χαιρετισμός, τι κάνεις, καλά και τα λοιπά. Και αρχίζει, του δίνεις, του δίνεις, του δίνεις την πραγματικότητα, του, του δίνεις πολύ περισσότερα από όσα σου δίνει. Γιατί αυτός αλλάζει, αυτό μάλλον. Λοιπόν, ε, ναι, νομίζω ότι τα social media ήταν η μια πρώτη ε, έτσι, ε, εφαρμογή, που νομίζω ότι λειτουργήσαν πολύ... Ε, κέρια στη συλλογή ας πούμε, και πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ε. δεν θα, θα μπορούσα να πω ας πούμε, και για την περίοδο του κορονοϊού τι συλλέχθηκε, ποιοι μηχανισμοί, ποια κοινωνική μηχανική εφαρμόστηκε, τι συμπεράσματα βγήκαν και τα λοιπά γιατί νομίζω ότι είναι μια τομή λίγο αυτή η περίοδος τη θεωρώ μια τομή ε, πάντως αυτό που έχει τώρα εγώ, θα, θα με ενδιαφέρει πολύ ας πούμε, να ακούσω μια προσέγγιση αςούμε, η οποία να έχει. Ε, προ ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να στραφεί. Όχι ε, αυτό που λέμε τεχνοσκεπτικισμός που ανέφερε εσύ, προ ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να στραφεί ώστε να, να δημιουργήσει αςούμε, νέα δεδομένα. Mm. Καταρχά να πω, Μάγκη, ότι έχει πολύ δίκαιο σε αυτό που λέτε για τα social media. Δεν υπάρχει υπάρχει λόγο που το 2022 μπόρεσε να κάνει το ChatGPT το launch του. Δεν, είναι ότι βρέθηκε mm -hmm. κάποιος, τεχνο, δεν βρέθηκε κάποια νέα τεχνολογία μαζεύτηκε. Αυτό που λέμε, το πρωτογενέ κεφάλαιο που θα έλεγε ένα μαρξιστή, το πρωτογενέ υλικό. Η συσσόρευση. Να. Ναι. Συσσόρευτηκαν mm -hmm. αρκετά data ώστε να μπορούν να κάνουν αρκετό training, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται πλέον μιμούμενα πραγματικό διάλογο σε πραγματικό χρόνο. Ε, γι' αυτό και αυτή η αρχιτεκτονική. Τα social media υπήρξαν ε, η κατεξοχήν μηχανή, θα έλεγα, εκπαίδευσή μα για το πώ μπορούμε να συνομιλούμε με τη μηχανή. Δηλαδή, ναι. ένα uh, πολύ ενδιαφέρον μοντέρνο Ιταλό, ο Λουτσιάνο Φλωριντί, ένα φιλόσοφο τεχνολογία, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια και λέει ότι οι ψηφιακέ τεχνολογίε και κάθε μεγάλη τεχνολογία και η βιομηχανική τεχνολογία δεν προσαρμόζεται στην κοινωνία. Προσαρμόζει την κοινωνία προκειμένου να γίνει συμβατή προ αυτήν. Όπω κάνει το Άλιο. Ε, <laughs> ναι. <laughs> αλλά ισχύει αυτό. Και μάλιστα τα social media μα εκπαίδευσαν σε μεγάλο βαθμό στην τηλεπικοινωνία. Ε, όχι με τον τρόπο του τηλεφώνου ή του SMS... αλλά με τον τρόπο του να, προ, να προβάλλουμε το... δηλαδή να επενδύουμε τον εαυτό μας στο αβατάρ μας. Και ω avatar συζητούμε πλέον. Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό έχει... δηλαδή το 2005 ε, ξεκίνησε το Facebook... και ούτε καν δεν έφτασε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έφτασε το 2008. Δηλαδή μιλάμε για 20 χρόνια. Ξεκίνησαν το, το, το, το YouTube ε, το 2009. Είναι δηλαδή πράγματα και αυτό είμαστε και αυτό, αυτή τη γέφυρα, δηλαδή θυμόμαστε εμείς το πράγμα του 80 αντί του 90 δηλαδή να μην πούμε το 80, αλλά θυμόμαστε αυτά ε, και ε, το ζήτημα είναι ότι συνηθίζουμε τόσο πολύ, τόσο εύκολα και αυτό βέβαια είναι η προσαρμοσιστικότητα του ανθρώπινου είδους και ε, και επίσης είναι και η, η, η, ένα άλλο πράγμα που δεν το λέμε εδώ, αλλά απλά θέλω να το πω συναντάω σε κουβέντες. Είναι πολλέ φορέ λέμε, λες και συναντήσαμε την τεχνολογία. Λέμε πω, πω τα social media μα εθίζουν μας ε, μα απορροφούν το χρόνο, αλλά μπορεί να σκεφτούμε ότι, παραδείγματο χάρη, το ΜΕΤΑ, το Facebook, ε, ε, είχε μια σειρά από κοινωνικού ψυχολόγου με το ερώτημα πώ θα κάνουμε κάτι που να εθίζει τον χρήστη. Δηλαδή, δεν είναι, είναι λύσει που έδωσαν οι επιστήμονε σε συγκεκριμένα ερωτήματα προκειμένου να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αντί για μόνο like μου αρέσει, τέλειο, χαχά, oh. λυπημένα, δηλαδή είναι δουλεμένα όλα yeah, αυτά. Και το πιο ε, έξυπνο και ας πούμε ασα... ε, που δεν φαίνεται είναι το scroll down. Δηλαδή ότι αντί να έχεις σελίδες που είναι για μια άλλη αρχιτεκτονική και να πρέπει να γυρίσεις την επόμενη σελίδα, το πηγαίνεις κάτω, δεν υπάρχει τέλος δηλαδή. Είναι αέναο. Οπότε αν αενάος από το πρώτο επίπεδο ενδιαφέροντος, μετά σε ένα επίπεδο σχεδόν απάθειας που συνεχίζει όμως. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι καινούργιο... σε όλα αυτά τα επικοινωνιακά μέσα αντίληψης... είναι ότι όχι μόνο καταναλώνει την πληροφορία πολύ γρήγορα... αλλά είναι ότι δεν υπάρχει καθαρή πληροφορία πληρο... ε, δεν υπάρχει καθαρό γεγονός. Υπάρχει μια αναλλαγή γεγονότων. Οπότε, δηλαδή, πράγματι, εγώ θα δι... ε, ε, είδα το, το νέο... Ε, τη δολοφονία στοιχείο... Ε, τον, ε, τον εμβολισμό, δηλαδή, από το λιμενικό... Ε, στο social media στο timeline μου mm -hmm. και παρακάτω είδα μια ευχάριστη είδηση από ένα φίλο, ο οποίος έκανε κάτι καλό και χάρηκα και, και δηλαδή το, άμα το μετρήσουμε θα λέγαμε το άθροισμα των συναισθηματικών μου αντιδράσεων καταλήγει στο μηδέν γιατί η μία ακυρώνει την άλλη οπότε υπάρχει ένα μουδιασμα το οποίο δημιουργείται και είναι από αυτό το μουδιασμα της κατανάλωσης ειδήσεων και όταν, όταν αρχίσεις να καταναλώνει ειδήσει, εσείς μπορείτε να το θυμάστε κιόλα, επειδή είμαστε και ίδια λίγο πολύ, εγώ είμαι μεγάλη τροφή, ενώ <laughs> <laughs> <laughs> αυτό το print γέφυρα του αναλογικού, εγώ θυμάμαι κάποτε να βλέπω ταινίες με μεγάλη χαρά, εννοώ να... Και... να πηγαίνω στο video club κιόλας, έτσι, άλλη ιστορία, αλλά να ψάχνω με μεγάλη χαρά, ενώ ε, τελευταία δεν... Με... δεν μπορώ να ψάχνω. <laughs> δηλαδή μου φαίνονται τόσο και δεν βλέπω πλέον ταινίες με το ίδιο ταινί. <laughs> το χάρη, το λέω αυτό για το πώς ε, μα διαμορφώνει μια τέτοια τεχνολογία και αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Ε, και το ίδιο και αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις α, και στην κοινωνική και στην πολιτική μας ζωή. Εδώ ξαναναφέρω τον Άλντου Χάξλεϊ που έλεγε πληροφορίε και το ότι παίζει στην πραγματικότητα θα υπάρχουν. Ε? Απλά θα είναι θαμμένες κάτω από τόνου δεκάδων άλλων Mm. Που πλέον δεν θα δίνει σημασία σε τίποτα Τα έχει γράψει στο Brave New World Και πράγματι, το Brave New World είναι πιο κοντά στον <laughs> κόσμο Από το, απ τον Orwell, Orwell. Ναι. Γιατί ο λέει έβαλε yeah. κάτι πολύ πιο έξυπνο Ότι υπάρχει και απόλαυση <laughs> Υπάρχει Σώμα. μια απόλαυση στην παραχώρηση αυτή yeah. Δηλαδή είναι ψυχαγωγικό Δεν γίνεται με, με καταπιστικό τρόπο Γίνεται με σαγινευτικό τρόπο Όπως είναι η διαφήμιση αυτή είναι η διαφορά τη δύση από την Κίνα. Τουλάχιστον το φαντάζομαι ότι ένα κοινό που βρίσκεται υποσυχική επιτήρηση το βιώνει ότι είναι υποσυνοχεί επιτήρηση. Ενώ ένα. Εμεί στη δύση ε, δεν το νιώθουμε αυτό. Το απολαμβάνουμε την, ε, ε, τη συμμετοχή μα. Την ίδια στιγμή βέβαια στην Κίνα, ακριβώ επειδή είναι η υποσυνοχή επιτήρηση, γίνονται και οι πρώτε απόπειρε να σπάσει αυτή την επιτήρηση πάλι ψηφιακά. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Η, ίδια η... η καθημερινότητα πούμε, σου δημιουργεί αυτή τη συνθήκη, την ανάγκη. Δηλαδή ο ολοκληρωτισμός αυτός σου δημιουργεί την ανάγκη και γίνονται οι προσπάθειες να το σπάσουν. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γενικά. Πράγματι είναι ενδιαφέρον. Και, και νομί... ένα από τα πράγματα που έχω παρατηρήσει και εγώ είναι ότι όσο προχωράει και η μετατόπιση προς το ψηφιακό και τα τελευταία χρόνια ταυτόχρονα επανέρχεται και μία ζήτηση για την σωματική συνέβρεση, ενώ να βρεθούμε από κοντά, να τα πούμε σαν φίλοι, να πάμε να δούμε θέατρο, να πάμε να παίξουμε μπάλα, να πάμε στο εργαστήριο να δουλέψουμε τα χέρια λίγο. Υπάρχει δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν λίγο ε, μέσα στην ευρύτερη δραστηριότητα, την κοινωνική, δεν φαινόταν. Ε, τώρα παρατηρώ αυτές οι σωματικές τέχνες και η συνέβρεση των ανθρώπων ότι γίνεται πιο θα λέγα πώς το πω, ανατρεπτική ε, όσον αφορά το, ε, το κυρίαρχο μοντέλο γιατί πράγματι δεν, ε, ένα από τα άλλα πράγματα πρέπει να πούμε είναι ότι δεν μπορεί να ψηφιοποιηθεί όλη η πραγματικότητα το ψηφιακό είναι μια διάσταση του πραγματικού και δεν, μπορεί, ε, δεν μπορούμε να ζήσουμε σαν ψηφιακά όντα ε, οπότε οι αντιστάσεις θα υπάρχουν και συναισθηματικά, Λέει, συναισθηματικά δεν μπορούμε να επενδύσουμε τον εαυτό μα μόνο στο avatar μα. Δεν γίνεται. Είναι σαν να δημιουργεί, θα έλεγα, πνευματική βαριστομαχιά. Είναι... <laughs> το ζήτημα είναι το κατά πόσο. Το... Επειδή δηλαδή, θα ήταν αλλιώ να μιλάγαμε ζώντα σε μια δημοκρατική κοινωνία, τώρα που ζούμε σε μια κοινωνία ολιγαρχική, το πρόβλημα είναι ότι χάνουμε τον έλεγχο τη πληροφορία και έτσι χάνουμε και τον έλεγχο τη πραγματικότητα σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι που βρισκόμαστε σε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, τα κοινωνικά κινήματα που αμφισβητούν σε ένα βαθμό το καθεστώς. Ας το, πάρουμε, ας το πάρουμε έτσι. Αμφισβητούμε ακόμα και το καθεστώς επιτήρησης, το καθεστώς διαφήμισης. Σε αυτό το πεδίο είναι πώ θα βρεθούν οι, τρόποι να... οι χώροι αντίστασης και οι χώροι ελευθερία. Γιατί αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι το δημόσιος χώρος ενώ στην καθημερινότητα δηλαδή της αγοράς με την έννοια όχι την αγορά, την ε, κεφαλαίου το αγορεύει. καταλαβαίνετε του, ναι, ναι. αυτό το ρίσκο mm. του παίρνω το mm. λόγο mm. και μιλάω ε, πφ, εντάξει το μόνο έχω μια αίσθηση ότι αυτή η επιτάχυνση θα οδηγεί σε, σε κράχ καταλαβαίνετε ενώ το, το, το τη συστημική διάσταση να το δούμε. Το 26, ξέρετε, είναι μια χρονιά πολύ κρίσιμη... Για, τουλάχιστον για την τεχνητή νομοσύνη... για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Ναι, έχω διαβάσει διάφορα πράγματα... ότι πλέον ήδη έχουν διαβάσει τα πάντα οι μηχανές... ήδη έχουν φτάσει στο πίκ του και από εκεί και πέρα, ουσιαστικά θα αρχίσουν... και θα διαβάζουν αποτελέσματα από άλλες μηχανές... οι οποίες θα έχουν λαθασμένα αποτελέσματα... και ουσιαστικά λένε ότι σε μερικά χρόνια... Θα λένε ότι αν αυτό το αποτέλεσμα είναι πριν από το 2022, αν το βρίσκεις στο διαδίκτυο και είναι κάτι που γράφει πριν, και... μπορεί και να είναι αληθές. Θα αρχίσουν οι μηχανές αυτές να βγάζουν ε, false συνεχώς. Πράγοντας και για πολλούς άλλους λόγους. Εγώ θέλω να πάω σε μια τελευταία ερώτηση έτσι, πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Δεν έχουμε πει αρκετά σίγουρα, ε, αλλά πάμε σε αυτό. Ε, υπάρχει κάποιο ηθικό πλαίσιο Στο σχεδιασμό της τεχνητής νοημοσύνης ε, Όπως είπαμε η τεχνολογία δεν είναι δέτερη, δεν είναι δέτερη. Οπότε ενσωματώνει Συγκεκριμένους σκοπούς Και όπως έλεγε ο Και κεντρικές φαντασιακές σημασίες ε, Που αυτές είναι το ηθικό πλαίσιο Αλλά είναι το ηθικό πλαίσιο του κατασκευαστή Θα λέγαμε Η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη Δεν έχει βέβαια κάποια ηθική Θα πρέπει να πούμε και κάποια, δηλαδή είναι κάποια λεπτή χρήση της γλώσσα που μας παραπλανά. Γιατί θα έλεγα ότι κάθε νοημοσύνη έχει κάποιο ήθος. Και νοημοσύνη ενώ κάθε εμβιών. Ένα αγατή. Έχει κάποιο ήθος είναι κάποια συνήθεια, κάποιο τρόπο του είναι. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη είναι, δεν είναι. Είναι άιλ. Είναι, είναι άψυχο, άψυχή. Είναι συνδυασμό κυκλομάτων. Άμα τη σκεφτούμε νοημοσύνη θα της βάλουμε και βούληση γιατί έτσι και σκεφτόμαστε οι και πρόθεση και ήθος. Και έτσι θα χάσουμε το ήθος των, είπαμε, των, κατοχ, των κατόχων της, των α, πραγματικών, α, των ολιγαρχών δηλαδή. Ε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αν οι εφαρμογές που διατίθενται στην αγορά έχουν κάποιο ηθικό περιορισμό. και βέβαια δεν έχουν, ε, γιατί καταρχάς δεν υπάρχει και πολιτική βούληση ώστε να μπουν οι ε, ηθικοί περιορισμοί όσον αφορά στην κυκλοφορία στην αγορά των συγκεκριμένων εφαρμογών. Ε, υπάρχει δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η ρύθμιση ε, που είναι η μοναδική ρύθμιση που υπάρχει πλέον ε, με κάποιο τρόπο. Ε, αλλά επίσης ε, αυτό που φαίνεται είναι ότι πλέον ε, για κάποια μοντέλα τεχνητή νοημοσύνη προσφέρεται η, η γνώση ώστε να κατασκευαστούν, ε, πατώντα βέβαια πάντα στα δεδομένα που προσφέρουν οι μεγάλε εταιρείε. Καταλαβαίνετε, είναι απλώ σαν να φτιάχνει μια ιστοσελίδα. Μπορεί να φτιάχνει δηλαδή, το δικό σου μοντέλο και να παίρνει τα δεδομένα ε, πληρώνοντα συνδρομή σε κάποια από τι μεγάλε εταιρείε, ε, την Anthropic, ε, την Microsoft. Ε, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο είδου γνώση. Ε, τρόπος να, να μπει κανέναν κάποιος ηθικός περιορισμός στην τεχνολογία, αν αυτός ηθικός περιορισμός δεν είναι πολιτικός και δεν μπει ε, στην εξουσία. Αυτό είναι το κακό, ότι, το κακό. Το πρόβλημα είναι ότι η, ηθική νο, ε, νο, η τεχνητή νομοσύνη σαν εργαλείο ε, αυξάνει πάρα πολύ τις δυνατότητες αυτών που κατέχουν αυτή τη στιγμή την εξουσία. Αυξάνει δηλαδή ε, το πρόβλημα. Όπως ε, λέγαμε πριν για παγκόσμιο βορρά, Υπάρχει και στο διεθνέ επίπεδο μια τεράστια ανισότητα γύρω από τι ποιε χώρε ελέγχουν τα κέντρα δεδομένων και ελέγχουν γενικότερα την κίνηση και ποιε είναι απλέ αυτό που θα λέγαμε πρώτε ύλε. Και συμβαίνει ξανά τυχαία ο παγκόσμιο νότο να είναι πρώτε ύλες και σε εργατικό δυναμικό, όπως είπαμε και σε πρώτε ύλε εξόριξη, ενώ ο παγκόσμιο βορρά να είναι αυτοί οι οποίοι κατέχουν το κεφάλαιο και μπορούν να το επενδύουν φαίνεται δηλαδή ότι η ψηφιακή τεχνολογία όπως και ο 20ος ε, οξύνει και σε μεγάλο βαθμό θα λέγα, καθιερώνει ε, τις κυρίαρχες ανισότητες ε, σε, σε αυτό σε μεγάλο βαθμό σε όλα τα επίπεδα και εντός κοινωνίας και σε διεθνές επίπεδο. Ε, πάμε στο πρώτο διάλειμμα ναι. Ωραία. Ε, μουσικές από τον Αλέξανδρο σήμερα έτσι. Οι καλεσμένοι έχουν την τιμητική τους Και πάμε έτσι με ένα Bob Dylan Και θα παίξουμε δύο κομματάκια back to back Θα παίξω και ένα άλλο ωραίο κομμάτι από αυτά που μου στις που τα με πάρα πολύ χαρά ε, Θα δείτε ποιο είναι Και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο Λοιπόν, λίγο μουσικούλα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 Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are ever changing.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 When you climb into your bed tonight And when you lock and bolt the door Just think of those out in the cold and dark Cause there's not enough love to go around right. Sympathy is what we need, my friend, and sympathy is what we need, and sympathy. All the food and have the world life down and quietly stops Cause there's not enough love to go around and sympathy is what we need, my friend, and sympathy what we need And sympathy Is what we need My friend Cause there's no Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is. Everybody knows that the captain lied Everybody got this broken feeling Like their father or their dog just died Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates And a long stem rose Everybody knows Everybody knows that you love me, baby Everybody knows that you really do Everybody knows that you've been faithful oh, Give or take a night or two Everybody knows you've been discreet But there were so many people you just had to meet Without your clothes Everybody knows. Everybody. Knows. Everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Oh, Black Joe still picking cotton for your ribbons and bowls. Bad knows Bloody crust on top of Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερο κομμάτι της εκπομπής ε, του Παρία για αυτή την βδομάδα. Σήμερα μιλάμε για το AI γενικά και ειδικά και την ηθική, ε, με καλεσμένο τον Αλέξανδρο Σχισμένο. Μέχρι τώρα έχουμε πει πάρα, πάρα πολλά πράγματα με τρομερό ενδιαφέρον. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις γιατί ο Αλέξανδρος έχει διαβάσει. Ήρθε διαβασμένος, νομίζω. Ναι, σίγουρα. <laughs> σίγουρα. Έχει δώσει και κατάλληλες και κέρια πληροφορίες για να δούμε λίγο πιο στοχευμένα μερικά πράγματα και όχι τόσο αφαιρετικά όσο τα έχουμε. Έτσι, ένα γενικό AI και γενικά κάποιες εταιρείε, κακές πίσω και ένα τέτοιο. Όχι, είναι πολύ πιο Πραγματικά αυτά, τι κέρδο έχει ο καθένα, τι προσπαθεί να προωθήσει ε, και πώ προχωράει αυτό. Τώρα, θα συνεχίσουμε στο δεύτερο κομμάτι τη εκπομπή. Έχουμε ακόμα να πούμε μία μικρή ερώτηση, πριν ε, η οποία είναι, συνδυάζεται με τις προηγούμενες, και με τι προηγούμενε, γιατί το αναφέραμε κάπω πριν, γιατί προσδοκίε γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσονται πολύ ταχύτερα από την ίδια την τεχνολογία. Αυτό είναι ένα από τα μυστικά τη επιτάχυνση ε, και αυτό που θα λέγαμε. Τη προώθησης που βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη ανα, αποτελεί, ε, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό κόλπο παγκοσμίω και τη μεγαλύτερη φούσκα, η οποία υπολογίζεται σε 3 εκατομμύρια, η οποία είναι έτοιμη να σκάσει και μάλιστα τα νέα των περασμένων ημερών δείχνουν ότι έχει αρχίσει η αγορά, θα λέγαμε, οι χρηματιστές δηλαδή, δηλαδή οι επενδυτές, να ψηλιάζουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό το οποίο παρατηρήθηκε είναι ότι όλη η επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλησιάζει, είπαμε, <coughs> το 3 κινητοποιείται από μια μία πολιτική όθηση που δόθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, που εδώ ένα πακέτο, μία επένδυση, ένα, υποσχέθηκε μια επένδυση 500 δισεκατομμυρίων. Αλλά για να διατηρηθεί αυτή η δυναμική, ε, άρχισε, ε, ε, αναπτύχθηκε ένα κύκλωμα μεταξύ των μεγάλων εταιριών, και αυτό είναι το πρόβλημα του λιγοπολίου, όπου η OpenAI κάνει επένδυση στην Nvidia, η οποία Nvidia παράγει ε, μικροεπεξεργαστές για να τους αγοράσει η OpenAI και αυτό οδηγεί σε έναν κύκλο ανατροφέ, αναχρηματοδότησης χωρίς ωστόσο να φέρνει κέρδος. Οπότε εδώ έχουμε την ανάγκη ε, και εδώ έχουμε αυτό την, θα λέγαμε τη διαστροφή του σύγχρονου καπιταλισμού που είναι επενδυτικό καπιταλισμός και όχι παραγωγικός. Σε μεγάλο επίπεδο, με νέα το κεφάλαιο κινείται με αυτό που θα λέγαμε με, σκοπούς, με, με κερδοσκοπία, με forecast. Και έχει δημιουργηθεί λοιπόν μια τρομερή όθηση επένδυσης στην τεχνητή νοημοσύνη, οπότε οι προσδοκίες της τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτές που φέρουν την κερδοφορία, φέρουν τη χρηματοδότηση. Όσο περισσότερο μεγαλώνουν οι προσδοκίες, όσο μεγαλύτερα κεφάλαια μπορούν να αντλήσουν αυτές οι εταιρείε, χωρίς ωστόσο να φαίνεται, να, μπορούν να, το, να, να, να φαίνεται ότι μπορούν πραγματικά να αποδώσουν αυτό το οποίο υπόσχονται. Και αυτό έχει αρχίσει να δημιουργείται ένας πανικός, γι' αυτό λέμε το 2026 θα είναι κρίσιμη χρονιά, γιατί το 2025 το καλοκαίρι παρουσιάστηκε το τελευταίο μοντέλο του ChGPT, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν δεν έφερε καμία καινοτομία ενόντας δεν έφερε τίποτα πραγματικά από αυτά που υποσχόταν και ενώ οι υποσχέσεις προκειμένου να μπορέσουν να προσελκύσουν κεφάλαια ήταν ότι το 2025 θα φατάναμε στην Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη φα... φαίνεται ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί δεν πρόκειται να συμβεί διότι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική έχει φτάσει στα ωριά της όπως είπε και πριν ο Μάκης το πρόβλημα είναι όμως ότι οι επενδύσεις έχουν ήδη γίνει με άλλου στόχου, οι οποίοι φαίνεται ότι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να δει. οπότε τι γίνεται κλίμακα. Αυτό που γίνεται είναι ότι οι εταιρείε αυξάνουν την κλίμακα, την κλίμακα των δεδομένων, προκειμένου να φτάσουν σε μοντέλα που προσεγγίζουν καλύτερα τα αποτελέσματα χωρί βέβαια να φτάνουν την ακρίβεια που υπόσχονται. Και όλο αυτό έχει ήδη γίνει αυτό που λέμε βρόχο ανατροφοδότηση, ένα κύκλο δηλαδή, ένα φαύλο κύκλο. Και μάλιστα το 2026, φέτο δηλαδή. Του 14 Γενάρη, δηλαδή πριν από λιγότερο ένα μήνα, το Παγκόσμιο οικονομικό Φόρουμ έβγαλε το αυτό που βγάζει την αιτήσει αναφορά του για του κινδύνου που απλούν τον πλανήτη. Και αυτό ο κύκλο, αυτό ο φάβλο κύκλο τη ε, χρηματοδότηση AI θεωρείται από του μεγάλου κινδύνου. Έγινε δηλαδή πλέον αντιληπτό σε όλου ότι δεν πρόκειται οι εταιρείε να παραδώσουν αυτό που υποσχέθηκαν. Το γεγονό ότι αυτό φεύγει από του. Ε, ότι φτάνει σε μένα αυτή η πληροφορία, καταλαβαίνετε, όσο γενικό κοινό, σημαίνει ότι έχει φύγει από του ερευνητέ, έχει περάσει στου χρηματιστέ και του επένδυτε. Έχουν ήδη δημιουργηθεί εκεί οι κλονισμοί και φτάνουν στι γενικέ ειδήσει. Και μπορείτε να διαβάσετε, παραδείγματο χάρη, στα ειδήσει ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Όταν η φούσκα φτάνει σε εμά, η αίσθηση ότι διαιτημάζεται μια φούσκα σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν τεϊκό κίνδυνο. Φαίνεται ωστόσο. Και εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να περιοριστεί αυτό. Αντιθέτω, υπάρχει η πολιτική βούληση να, επεκταθ, να, συνεχίσει, να συνεχίσει η ενίσχυση προκειμένου να επεκτείνονται. Και αυτό έχει να κάνει πλέον όχι με τεχνολογία, έχει να κάνει συγκεκριμένες, με συγκεκριμένα αυταρχικά μοντέλα διακυβέρνηση που ζητούν να στηριχθούν πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και σε αυτέ τι εταιρείε. Και εδώ υπάρχει κίνδυνο να αρχίσει να φουσκώνει δηλαδή, το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο. Η Παρόδο. Σε αυτό το μοντέλο, ενώ μιλάμε εμείς για τη φούσκα και μπορούμε να διαβάσετε στις οικονομικές ε, στυλές... Ε, απ' financial νωτών financial times, είτε αυτοεμπορικής, τώρα λέω καμία διαφήμιση, μην διαβάζετε τέτοια πράγματα... εννοώ ότι μπορείτε να το δείτε. <laughs> η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη επενδύσει σε ένα σχέδιο 18 μεγάλων data centers, κέντρων δεδομένων... τα οποία φυσικά δεν ανήκουν στο, σε κανένα ελληνικό δημόσιο... Αλλά ανήκουν στι μεγάλε εταιρείε στι οποίε παραχωρούνται εκτάσει και παραχωρούνται και πρώτε ύλε, δηλαδή φρέσκο νερό, ενέργεια, προκειμένου η Ελλάδα να μπει ξαφνικά σε αυτή την κούρσα, η οποία όπω είπαμε είναι μια κούρσα φαύλου ανταγωνισμού. Και εκεί βέβαια υπάρχουν πολιτικά συμφέροντα. Δεν είναι ότι είναι χαζή η ελληνική κυβέρνηση, δεν ξέρει, δεν είναι ενημερωμένη. Αλλά δυστυχώ το κοινό παγκοσμίω βρίσκεται σε αυτή τη χειραγώγηση τη διαρκού θα λέγαμε του διαρκούς αντιπερίσπασμου. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που γίνεται όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Χωρίς να μπούμε καν στο τι θα γίνει, αν παραδείγμα της χάρη μεγάλα, ε, μεγάλη τομεί ε, των κοινωνικών λειτουργιών περάσουν στα χέρια της τεχνητής νοημοσύνης, ε, ε, αυτομα, αυτοματοποιηθούν δηλαδή, με τρόπο που να ξεφύγουν από τον έλεγχο ακόμα και αυτόν που είναι η πολιτική εσελίτ. Αυτό δεν είναι ένα διστοπικό σενάριο, γιατί πολλά πράγματα, α πούμε παραδείγματο χάρη, ξέρουμε ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη πέρυσι στη Γάζα για να κάνει επιλογή στόχων. Ξέρουμε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν, δεν παρενέβη αυτό. Επιλέχθηκαν οι στόχοι, χτυπήθηκαν οι στόχοι, δεν του ενδιέφερε. Ωστόσο, δεν ξέρουμε κατά πόσο <χω> ήταν ακριβή τα αποτελέσματα. Δεν ελέγχθηκε αυτό. Σκεφτείτε όμω αυτό, αν περάσει. Ε... Know, αν, αν γίνει πλέον κεντρικό Έχουμε ένα από τέτοιο πρόβλημα Και επειδή υπάρχει μια αδράνεια πάνω στην, ε, στον κοινωνικό αυτοματισμό Υπάρχει κίνδυνος να παραχωρηθούν τομεί, Θα λέγαμε τεχνητή νοημοσύνη ε, Κρίσιμοι Που να, να δημιουργήσουν αυτό που θα λέγαμε ακόμα και ατυχήματα Γιατί όσα λέμε εντάσσονται σε ένα σχεδιασμό συγκεκριμένων κέντρων εξουσίας σχάρι, Υπάρχουν και τα ατυχήματα Ας πούμε, σε μια κουβέντα που κάναμε με έναν α, φίλο, μου λέει, τη σκέψη σου λέει να είχαμε τεχνητή νοημοσύνη το 1983. Γιατί του λέω ρε Λευτέρη. Λέει, δεν ξέρεις το 1983 τι έκανε ο Στάνισλαβ Πετρόφ. όχι, λέω, τι είναι αυτός. Ο Στάνισλαβ Πετρόφ λοιπόν, τον ξέρουμε. περισσότερο ναι. τον ξέρετε. Είναι ένας σοβιετικός υπάλληλο ο οποίος... Πήγε στη δουλειά του εκείνη τη μέρα και είδε από το σύστημα ότι η Αμερική έχει κάνει πυρηνική επίθεση στη Ρωσία. Και η, η, το χρέο του ήταν να, να, να, να, να, να εκκινήσει τα αντίμετρα. Και επειδή σκέφτηκε, σαν λογικό άνθρωπο, προφανώ είχε παιδιά, οικογένεια, φίλου. Ότι και οι Αμερικάνοι ίσω είχαν παιδιά, οικογένεια, φίλου και δεν θα ήταν. Θεώρησε ότι ήταν λάθο συναγερμό και δεν το έκανε. Αν αυτό ήταν σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, φυσικά. Γιατί παρενεύει εντολή. Αυτό είναι το θέμα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έχει κανένα ηθικό αντί... αντέρισμα μέσα τη για να παρενεύει κάποια εντολή. Δεν... Γιατί να το κάνει. Ενώ Εννο... γιατί να το κάνει. Πάλι μιλάω όλες και είναι υποκείμενο. Είδες πώς μας παγιδεύει η γλώσσα. Επίση θέλω να πω κάτι άλλο πάνω στη γλώσσα και αυτό θα είναι λίγο φιλολογικό, αλλά ήθελα να το πω. Σταγγλικά το «intelligence» έρχεται από το λατινικό «intelligere» που σημαίνει inter, <coughs> ανάμεσα, λέγω, επιλέγω. Δηλαδή, επιλέγω ανάμεσα σε διάφορα πράγματα. Στα ελληνικά, η λέξη νοημοσύνη έχει να κάνει με το νου. Ο νους, λέει ο Ρισοτέλης, ότι για, τα πρώτα, για τις πρώτους όρους υπάρχει νους και όχι λόγος. Ο νους έχει μια πνευματική διάσταση, υποκειμενική διάσταση. Αυτό μας παγιδεύει και θεωρούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας νοήμων οργανισμός. Δεν είναι. Αν ήταν νόμιμο οργανισμό, θα ήταν πιο δύσκολο να επικοινωνήσουμε μαζί τη. Γιατί θα ήταν μια άλλη τύπου νοημοσύνη, έτσι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό επειδή έχω γάτα. Η γάτα μου είναι μια άλλη τύπου νοημοσύνη. Και μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τη σε ένα βαθμό. Τον υπολογιστή τον κατανοώ καλύτερα, βέβαια. Γιατί με ένα μάνι, μπορεί να καταλάβω ακριβώ το πώ λειτουργεί και το πώ σκέφτεται. Οπότε νομίζω ότι είναι ξανά προπαγανδιστικό κόλπο αυτό το να μα κάνουν να νιώσουμε ότι μιλούμε με κάποιο υποκείμενο, γιατί αυτό έχει το συναισθηματικό κίνδυνο του να παραχωρήσουμε ναι. την προσοχή μας, τη μέρη μας, στην σε... σε προγράμματα, τα οποία δεν έχουν κανένα, θα λέγαμε, όπως είπαμε, δεν έχουν κανένα καμία υποκειμενικότητα, καμία εσωτερικότητα. Μα τρέλανε με το Terminator 2 ο το οποίο θέλανε να επαναστατήσουν τα. Αποφάσισαν κάπω έτσι, δεν έγινε. Το ένα αυτό. Είχε και το Robocop, όμως που ανέφερε πριν. Λοιπόν, νομίζω το Robocop ήταν πιο κοντά σε αυτό. Κάμε, το... η εξέλιξη. Το, το Robocop, πήρανε... παι, ναι. παιδιά, είναι πιο βαθύ. Δηλαδή είναι ότι ο άλλο, άσχετα που ήταν μπάτο, πεθαίνει. Θα δουλεύει και μετά το θάνατο. <laughs> <laughs> είναι... Πραγματικά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θα δουλέψει και μετά. Ναι. Ναι. Αλλά επειδή αυτό το ο το, το εξολοθρευτής στα ελληνικά το δύο ναι. που είναι εξέγερση, η εξέγερση των μηχανών να. Δηλαδή, όχι μόνο νοημοσύνη και θα εξεγερθούν ενάντια στους αφέντες τους δηλαδή είναι, ε, και ο κόσμος ναι, μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται ότι ναι, αυτό είναι μια νοημοσύνη ενώ πολύ ωραία μας απάντησε και με το ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νοημοσύνη δεν είναι νοημοσύνη και μάλιστα ένας, α, έχει πολύ ενδιαφέρον, όπως το έχει θέσει ο Λουτσιάνο Φλωρίντι, τον έχω ξαναναφέρει, που λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ο διαχωρισμός της ικανότητας από τη νοημοσύνη. Δηλαδή έχουμε ένα πρόγραμμα με ικανότητες, αλλά όχι, χωρίς νοημοσύνη. Και αυτό το παραδέχτηκε προχθές, προχθές όταν λέω, νο, τέλη τεριγενάρη ξανά φέτος, ένα ε, ε, ε, ε, ε, σπουδαίος, ο CEO, ο γενικό της, της, της uh, Deep... Ε, deep όχι, της Deep Seek. Ah. Ε, του, του, <coughs> της Deep Think, του, της ah, Google. Ναι, ναι, ναι, Ο Δίνος Κασαμπίς που είναι Κύπριος, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κατανοήσει την αιτιότητα δεν μπορεί να κατανοήσει κάτι απλό, δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί γιατί αυτό είναι αίτιο αυτού, γιατί τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι μηχανές στα, ε, στατιστικής αναγνώρισης προ, ε, μοτίβων. Αυτό είναι. Και γι' αυτό δεν θα υπήρχε η δυνατότητα, η τεχνολογία αυτή τη στιγμή που είναι η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται στα games, βασίζεται στα video games, βασίζεται σε κάρτες γραφικών. Όπως ένα video game, ένα πρόγραμμα παιχνιδιού ψηφιακού προκειμένου να αλλάξει το περιβάλλον το οποίο εμφανίζει στην οθόνη αντιλαμβάνεται τα στοιχεία της οθόνης σαν μοτίβα αυτό το πράγμα βοηθάει πάρα πολύ ε, για να μπορούμε να κάνουμε στατιστική ανάλυση καταλαβαίνετε μοτίβα οπότε χρησιμοποιώντας του επεξεργαστές των γραφικών στην, ε, στα νευρονικά δίκτυα επεξεργασίας δεδομένων έφτιαξαν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Αντιμετωπίζουν δηλαδή τις ε, γλωσσικές φράσεις ε, σαν εικόνες. Ε, τις πάνες ε, διάφορες, ε, τις, ε, ε, τις περνάνε σε μια τροποποίηση προκειμένου να γίνουν αριθμητικές αξίες και ουσιαστικά αυτό που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιούμε εμείς, λέτε chatbot, είναι να, προς, να, προ, να, προ, να, προ, να μπορέσουν στατιστικά να προβλέψουν ποια είναι η πιο πιθανή επόμενη λέξη σε, στην προηγούμενη φράση. Ένα παζλ, δηλαδή προβλέψιμότητας με βάση ε, το παλαιό. Με βάση ουσιαστικά να παράγουν δηλαδή τα ίδια δεδομένα, να παράγουν την ίδια γνώση. Ένα πρόβλημα με την τεχνητή νεμοσύνη είναι ότι δεν μπορεί να καινοτομήσει. Μπορεί να βρει ε, κρυμμένα μοτίβα σε ένα σωρό θα λέγαμε, για, αλλά ε, στην πραγματικότητα ε, δεν μπορεί να δημιουργήσει οτιδήποτε θα λέγαμε καινούργιο. Το κακό είναι ότι θα σταματήσουμε και εμεί να δημιουργούμε οτιδήποτε καινούργιο, <laughs> αν α, επαφιόμαστε εκεί. Ε, και το πρόβλημα όλο αυτό είναι ότι δημιουργεί ε, μια ψευδέσυση γενικότερα... πώς να το πω... Ε, ο, μια ψευδέσυση... Ευκολία σε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι τόσο εύκολα. Με την έννοια ότι ε, δεν θα έπρεπε κάποια πράγματα να είναι. Ε, ε, δεν θα έπρεπε να αφήνουμε την τεχνοτή την νομοσύνη να γράψει ένα βιβλίο για μας. ούτε να διαβάσει ένα βιβλίο για μα. Καταλαβαίνετε ενώ. Εννοντα ότι ό,τι παραχωρούμε σε κόπο, παραχωρούμε και σε γνώση. Σε κάποιο πράγματα, γιατί μιλάμε για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. για μοντέλα διαχείριση τη γλώσσα. Δεν μιλάμε για τα αυτόματα ρομπότ που είναι κατασκευή, να, που είναι σε άλλο, σε άλλο επίπεδο τεχνητή νομοσύνη. Ναι, μιλάμε για αυτά που χρησιμοποιούμε εμεί σαν χρήστε, δηλαδή του GPT και όλα αυτά και το πώ αυτά ε, αναδιαμορφώνουν την πραγματικότητα ε, και διαμορφώνουν κιόλα και πλέον αυτό που είπατε πριν, ε, Χρήστο νομίζω εσύ το είπε, ήδη, ήδη όταν λέμε ήδη εννοούμε μέσα σε τρία χρόνια. Έτσι έχουν αρχίσει να δημιουργούν τρομερές αμφιβολίες... πλέον ακόμα και στο επίπεδο της επιστήμης. Δηλαδή, εγώ διάβασα μια μελέτη που βγήκε το καλοκαίρι... ότι 81% των επιστημονικών εργασιών που βγήκαν το 2024-2025... χρησιμοποίησαν τεχνητή νομοσύνη. Ναι. Με αποτέλεσμα κάποια δεδομένα μην υπάρχει σιγουριά... δηλαδή ότι έγινε η έρευνα και ο έλεγχος... Ε, οπότε αρχίζει, αυτό θα αρχίσει να διασπείρεται μια αμφιβολία το οποίο δεν ξέρω πώς θα πάει ή πώς θα αντιμετωπιστεί. Αλλά υπάρχει ένα, μια τέτοια αμφιβολία πλέον. Οκ. Okay. Ε, θα συνεχίσουμε τώρα γιατί περνάει κάποια ώρα και νομίζω ότι ανέφερες πριν ε, για τη ψηφιακή βαρβαρότητα. Να. Νομίζω ότι ίσως μπορούμε να πούμε, ε, δηλαδή πήγαινε η τι είναι η τεχνολογική ιδεοτικότητα η τεχνοκρατική ιδεολογία και ποια σχέση τη με τι επιχειρήσει τεχνητή νοημοσύνης mm -hmm. Έχει πει αρκετά πράγματα μέχρι τώρα, ναι. και το συνδέσαμε με την ψηφιακή βαρβαρότητα. Ναι, θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό για τη λέξη βαρβαρότητα. Πώ χρησιμοποιώ εγώ δηλαδή, ναι. εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη βαρβαρότητα με την έννοια που την είχε αναφέρει ο Σίλερ στι επιστολέ για την αισθητική αγωγή του ανθρώπου του 1795. Ο Σίλερ κάνει μια, ένα διαχωρισμό πολύ ενδιαφέροντα. Λέει ότι η βαρβαρότητα δεν είναι η αγριότητα η άγρια κατάσταση. Η άγρια κατάσταση λέει είναι όταν οι άνθρωποι υποτάσσονται στα πάθη του, δεν ελέγχουν τα πάθη του κλπ. Η βαρβαρότητα λέει είναι όταν οι άνθρωποι υποτάσσονται σε αφηρημένα είδωλα. Και υποτάσσουν τον εαυτό του σε αφηρημένα είδωλα. Και θεωρεί ότι βάρβαρο είναι αυτό ο οποίο ήταν ο φανατικό Ισουήτη, έλεγε ο Σίλερ. Δηλαδή αυτό που είναι φανατικό μια θρησκείας. και αυτό τον κάνει βάρβαρο. Γι' αυτό θεωρώ ότι η βαρβαρότητα η ψηφιακή είναι το να υποταχθούμε στην ψευδέστηση ή στη φαντασιακή θα λέγαμε στην ιδεολογία ότι η πληροφορία είναι το παν, ότι οι ψηφιακές μηχανές μπορούν να μας δώσουν λύσεις σε ζητήματα και έτσι να γίνουμε και εμείς δολολάτρε, θα λέγαμε του ψηφιακού. Αυτό θα καταλήξει καταρχάς να μην μπορούμε να βλέπουμε τα συμφέροντα τα οποία ενσωματώνονται στις τεχνολογίες και κατά δεύτερον να αρχίσουμε να χάνουμε την κριτική ικανότητα που έχουμε όσον αφορά την ερμηνεία της πραγματικότητας γύρω μας. Υπ' αυτή την έννοια, ως έναν βαθμό, καταναλωτές δηλαδή και ως χρήστες κατανάλωσης των ψηφιακών προϊόντων, βρισκόμαστε σε μια βαρβαρότητα. Ε, όπως επίσης στο βαθμό που δεν αμφισβητούμε ε, την εξουσία βρισκόμαστε σε μια βαρβαρότητα αυτό το λέω υπάρχει αμφισβήτηση εξουσίας καταλαβαίνετε αλλά βλέπετε το πως ε, τα ψηφιακά μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα τα social media διαμορφώνουν ένα, μια νέα θα λέγαμε προπαγανδιστική μηχανή που περνάει από τον αυταρχισμό στο φασισμό ε, και στην ηθική απαξίωση πολύ γρήγορα Όλα αυτά φαντάζομαι, φοβάμαι ότι ε, δεν είναι ατυχήματα οι καταστροφές, αλλά είναι η κορύφωση, η όξυνση και η επίταση κεντρικών φαντασιακών σημασίων του καπιταλισμού. Δηλαδή, συγκεκριμένα της ορθολογικής κυριαρχίας, της ε, τεχνολογικής κυριαρχίας επί της φύσης και της κοινωνίας, το οποίο είναι ένα από τα, από τα κεντρικά ε, καπιταλιστικά κίνητρα, ήδη από την εωτερικότητα, όταν λέγεται Κάρτο ότι θα γίνουμε οι κυρίαρχοι τη φύση, ναι. η τεχνητή νοημοσύνη είναι, θα λέγαμε, η αχμή του δόρατο και οι ψηφιακέ τεχνολογίε στο να, ε, ε, να πραγματοθεί αυτή η φαντασιακή καπιταλιστική σημασία. Και επίση η άλλη βέβαια γνωστή φαντασιακή καπιταλιστική σημασία η εξίσωση τη αξία με την κερδοφορία και με την ποσοτικοποίηση. Όλα αυτά. Στην τεχνητή νομοσύνη βρίσκουν την κορύφωσή του και ένα μέσο ελέγχου στο οποίο ε, συνδυάζει το μαζικό έλεγχο με τον εξετομικευμένη επιτήρηση. Ε, εκεί βρίσκω ότι ε, είναι ένα πεδίο σύγκρουσης ε, θα λέγαμε ξανά για να χρησιμοποιήσω αυτό το σχήμα του Καστοριάδη οξία σύγκρουσης πλέον ανάμεσα στο φαντασιακό Τη τεχνολογικής κυριαρχία και στο κίνημα τη αυτονομία. Σε κάθε βαθμό. Ενώντα τη ανθρώπινη αυτονομία και τη κοινωνική αυτονομία. Στο βαθμό που πιστεύω ότι οι κοινωνικέ αντιστάσει θα συγκροτηθούν και σε αυτά τα πεδία. Ε, να ρωτήσω κάτι λίγο σε αυτό. Επειδή ανέφερες και πριν ε, σχετικά με το παραγωγικό μοντέλο το οποίο πούμε, κατά κάποιο τρόπο κατά κάποιο τρόπο, ε, το είχε εγκαταλείψει η Δύση και αυτή τη στιγμή ας πούμε κυριαρχή κιόλας παγκοσμίως ε, ανατολή να. κυρίως, λοιπόν mm. Κίνα, Ρωσία, άλλες χώρες, πολλέ ας πούμε μπορούμε να πούμε, ε, σε σχέση με το επενδυτικό μοντέλο που ανέφερες. Η, τα ρήγματα και οι δονήσεις, ας πούμε, που προκαλούνται από την αδυναμία του να ανταποκριθεί σε αυτή τι σε αυτή ας πούμε, που περνάει ε, δηλαδή όταν μιλάμε για χρήμα το εξηγήσω λίγο να το κάνω πιο πρακτικά για να γίνει κατανοητό και, και στον κόσμο μας ακούει, έχεις το πραγματικό χρήμα που είναι από την παραγωγή μέσα και και το χρήμα το πλαστό το καρκινικό χρήμα, θα μπορούσαμε mm. να το πούμε Έτσι, λοιπόν, το επενδυτικό αν αυτό το χρήμα, τα τρισεκατομμύρια που ακούμε ζητηθεί Θα ζητηθεί από το πραγματικό Οπότε θα υπάρχει να δοθεί να. Και το κράχ θα είναι γιγανταίο να. Αν δηλαδή οι δονήσεις αυτές που προκαλούνται ε, Τελικά γίνει πραγματικότητα Τα πράγματα θα γίνουν καταστροφικά Και ε, έχει ενδιαφέρον αυτό που ανέφερες πριν Γιατί ε, μπαίνουμε σαν ένα κύκλο, Ότι φαίνεται σαν να μην μπορούμε να βγούμε τουλάχιστον εδώ στη Δύση ακόμα από αυτόν τον κύκλο οπότε ρίξε κι άλλο χρήμα μέσα ε, επένδυσε και άλλα πράγματα περισσότερα μέσα σε αυτό το οποίο φαίνεται ήδη τα ωριά του φαίνεται ότι ενδεχομένω δεν είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία το οποίο βαπτίσεται είναι και μια φούσκα αλλά φούσκα αποτυχία είναι το ίδιο οσέστηκα mm. λοιπόν, Υπάρχει λοιπόν ένας κίνδυνος οι συνέπειες μιας τέτοις κατάρρευσης να είναι γιγαντιές Πράγματι. Άρα λοιπόν μία ε, πρόταση σαν και αυτή που λες εσύ ας πούμε είναι στην πραγματικότητα και μία κατά κάποιο τρόπο θα το πω διαφυγή από ένα τέτοιο καταστροφικό ας πούμε ε, ενδεχόμενο το οποίο θα έλεγα ότι είναι και πολύ πιθανό έτσι όπως το βλέπουμε τώρα δηλαδή δεν θέλω να αναφερθώ γιατί θα αρχίσω να κινδυνολογώ τώρα και δεν θέλω να μπω σε τέτοια διαδικασία ε, γιατί με ενδιαφέρει πρώτα να κατανοήσουμε πώς δουλεύει mm. ε, και πάνω σε αυτό πούμε, το κομμάτι, εσύ ανέφερε πριν ότι ε, έχει μια συγκεκριμένη πρόταση, πούμε, ή ένα σύνολο προτάσεων, είναι μια τάση, μια κίνηση. Μπορεί να το εξηγήσει αυτό λίγο περισσότερο εσύ. Απέναντι σε αυτή πούμε, την κίνηση που βλέπει ότι έχει πάρει αυτή τη στιγμή η κατάσταση ε, στη Δύση, τι θεωρείς εσύ ότι μπορεί να γίνει, α πούμε, και πώ μπορεί να γίνει, Δυστυχώ. Ναι. Σε όλα αυτά τα δεδομένα, αυτό που είναι πάντοτε ο αστάθμιτος παράγοντας και αυτός ο οποίος μπορεί να αλλάξει τι συνθήκη, είναι η κοινωνική κινητοποίηση. Προφανώς, ναι. Δηλαδή τα κοινωνικά κινήματα. Και δυστυχώς, ε, εν, ενώ υπάρχουν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο σε δύο επίπεδα κινήσεις, αντίστασης ή περιορισμού της τεχνητής νομοσύνησης, το εσύ. ένα είναι στο επίπεδο του το επιστημονικού κόσμου, που πράγματι... Ναι έχουν βγει, τα οποία βέβαια καταλαβαίνει πόσα δύναμη είναι. Στον ΟΗΕ φέτος Σεπτέμβρη βγήκε ένα κάλεσμα για να βγουν ένα, μια ομάδα του ΟΗΕ και να βγάλει κάποιες διεθνείς περιορισμούς ως αφορά τη χρήση και την εφαρμογή των εταιριών της τεχνητής δημοσύνης. Βέβαια αυτό έμεινε σε κενό. Δηλαδή υπάρχουν προσπάθειες να βγουν αυτό που θα λέγαμε ε, ρυθμίσεις κυβερνητικές, κρατικές. Η μόνη που υπάρχει είναι Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, στο επίπεδο πραγματικά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, απλά προσπαθεί να το θέσει υπό έναν θεσμικό έλεγχο. Ε... Και από την άλλη, υπάρχει και στο επίπεδο, όπως είπαμε, του ψηφιακού, υπάρχουν κοινότητε αντίστασης ναι. και στο επίπεδο του, του ανοιχτού λογισμικού, αλλά και στο επίπεδο της παραετής και στο επίπεδο της, θα λέγαμε, Πώς να το πω, του hacking, δηλαδή τη επανικιοποίησης ε, των ψηφιακών τεχνολογιών οι οποίες δυστυχώ δεν είναι σε επαφή με μεγαλύτερα κοινήματα, κοινωνικά κινήματα αυτό που, μου, που βλέπω να λείπει είναι η επαφή με αυτό που θα λέγαμε ε, την πλατεία καταλαβαίνετε, την ναι. κοινωνία, το δρόμο αυτό λείπει σε όσον αφορά το ψηφιακό και είναι και η υφή του ψηφιακού δηλαδή η σύγκρουση ενώ δεν συνειδητοποιούμε ότι γίνεται στο δρόμο βέβαια στην Αμερική όπου είναι στη ΣΥΠΑ, έχει λάβει τέτοια μέτρα. Η σύγκρουση, πούμε, γίνεται σε επίπεδο πολιτιακό ανάμεσα σε μεγάλες κοινότητες, ε, κομιτείες ε, και εταιρείε για το, το σύστημα το περιβαλλοντικό, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας σύγκρουσης και σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Αλλά εκεί γίνονται επί τούτου. Για εμάς εδώ δεν συνειδητοποιούμε το βαθμό, ε, το βαθμό του προβλήματος, το βαθμό... Τη διήζησης αυτών των ε, νοοτροπιών. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη γύρω, ε, ε, εγώ... προσπαθώ να βρω πόσα data centers υπάρχουν στην Ελλάδα. Αν μπείτε και ρωτήσετε, σας λέει, η επίσημη δεδομένα είναι από 14 18. Περίεργο αυτό. Ναι. Γιατί από 14 18, γιατί έχει 15, 16, δεν ξέρω. Ε, δεν, υπάρξει, δεν υπήρξε καμία κοινωνική ενημέρωση, κοινωνική ενημέρωση και δεν υπήρχε καμία κοινωνική αντίδραση σε αυτά το οποίο είναι ένα πλαίσιο το οποίο το προχωράει η κυβέρνηση πάρα πολύ δυναμικά, το βλέπετε αυτό. Αυτό είναι επειδή δεν έγινε ορατό ήδη αυτό το πράγμα. Ωστόσο, πάντοτε οι τα κοινωνικά κινήματα έχουν μια χρονοκαθυστέρηση όσον αφορά τα ζητήματα. Και εκεί είναι το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει και κάποιοι τους καμπάνιες, αυτό που θα λέγαμε ε, ενημέρωση και όχι ενημέρωση προγραμματισμού, ενημέρωση χρήση το λέγαμε, είναι μέρος της χρήσης των ε, ψηφιακών εργαλείων ε, για αμυσοδημοκρατικούς σκοπούς, για κινηματικούς σκοπούς. Το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δυστυχώς εξαρτάται πάντα από τις δομές της κοινωνικής κινητοποίηση Τι μου θυμίζει αυτό τώρα. Λοιπόν, ε, πάντως αυτό, αυτό που είπες τώρα, ε, νομίζω ότι είναι καταρχάς Πολύ καλή κατεύθυνση για τον εξή λέγω. Εγώ θεωρώ, α πούμε, ότι ένα λόγο που δεν ε, υπάρχει, αντιλαμβάνεται ο κόσμο τόσο εύκολα ε, τι κινήσει αυτέ είναι γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνία, κατανόηση του τι συμβαίνει. Η γλώσσα, η λειτουργία κτλ. φαίνεται κάπω αποξενωμένη. Μιλάμε, α πούμε, για τη μεγάλη πλειοψηφία. Έτσι. Δεν μιλάμε για κάποιου εξειδικευμένου που κάθεται και ασχολούνται είτε πληροφορικάριου είτε Άλλου οικονομολόγου συγκεκριμένη κατεύθυνση, κτλ. Εδώ α πούμε έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη λειτουργία, η οποία, άμα κάτσει κάποιο όμω και την εξηγήσει, θα γίνει αντιληπτή. Οπότε νομίζω ότι ένα βήμα είναι αυτό. Να μάθουμε πώ λειτουργεί, έτσι, με ποιο τρόπο λειτουργεί γενικότερα και προ ποια κατεύθυνση. Αυτό είναι το κυριότερο. Ναι, δηλαδή, και ο τρόπο και η κατεύθυνση. Γιατί αυτό σπάει και το περίφημο αυτό που ανέφερε πριν ουδετερότητα. Ά, είναι κάτι που από μόνο του θα μα δώσει έναν τοπικό κόσμο, κάτι μαϊκό, θα μα λύσει τα χέρια κτλ. Θα αντικαταστήσει. Εδώ δεν λέγανε θα αντικαταστήσει την εργατική δύναμη. Να τότε να. ήρθε. Να. Μαζί με τα ρομπότ θα φτιάξουν μια κοινωνία από όπου θα είμαστε. Σούπερ. Πάνε, ποιοι Κινέζοι τώρα. Θα του φάμε ζωντανού. Ξέρω να. εγώ που λέγανε. Και όμω τέτοια πράγματα λένε. Είναι φοβερό. Αλλά απευθύνονται σε αδαεί. Αδαεί οι οποίοι δεν θέλουν να είναι αδαεί, αλλά του έχουν αφήσει αδαεί. Να πράγματι. Υπάρχει, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή χρειάζεται να υπάρχει μια καμπάνια διάβγασης, ενημέρωσης, αναστοχασμού Γενικότερα χρειάζεται να το, να το θέσουμε το ζήτημα στο πολιτικό μας, θα λέγαμε, ναι. ατζέντα, στην ατζέντα μας Ως κεντρικό ζήτημα και ζήτημα κοινωνικού ελέγχου, εξουσίας και επιτήρησης που όλα αυτά συνδέονται ε, και το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να αναδείξουμε και τις ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις του ζητήματος και όχι μόνο τις επιμέρους. Δηλαδή, ένα πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι υπάρχουν κάποιες επιμέρους ε, αντι, θα λέγαμε, αντιδράσεις ε, σε ζητήματα τα οποία για μένα μου φαίνονται ότι είναι λίγο πολύ πάλι αντιπερισπασμός. Δηλαδή, τα πνευματικά δικαιώματα, χάρη. Ναι. Ε, η Ένωση Συγγραφέων θέλει να κάνει για τα πνευματικά δικαιώματα... Ε, ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή με την έννοια ότι ήδη το ερώτημα των πληματικών δικαιωμάτων... είναι ένα μεγάλο θέμα και ποιο είναι το θέμα. Εγώ αυτό που μου έκανε εντύπωση... και θέλω να το, να το πω και εδώ να το ακούσουν και... οι ακροατές... είναι ότι η εκκλησία είναι αυτή η οποία κινήθηκε πρώτη... με πολύ δυναμικές ε, εκδηλώσεις... και αυτό με, μου έκανε μεγάλο ερώτημα γιατί. Και φαίνεται ότι υπάρχει και μια ανησυχία ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαταστήσει τη φωνή του Θεού για κάποιο κόσμο. Ναι. Ε, δηλαδή, μου έκανε εντύπωση, γιατί μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη η Εκκλησία έκανε τόσο μεγάλο θέμα. Είναι σαν να... Εξυπη, όχι ότι θα υποκαταστήσει, να το πιστέψει κάποιοι, ο, οι χριστιανοί ότι ο Θεός είναι στον υπολογιστή, απλά ότι ο τρόπος με τον οποίο ο άλλος ε, αρχίζει και ακούει, εμπιστεύεται την τεχνητή νοημοσύνη, έχει ένα παρόμοιο, θα λέγαμε, ομοιάζει με τον τρόπο με τον οποίο εμπιστεύεται, εγκαταλείπει τη λογική του για χάρη της θρησκείας, καταλαβαίνεις εννοώ. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ότι ναι. ο τρόπος που ο άλλος ακυρώνει ή αναιρεί την ε, κριτική του σκέψη προκειμένου ε, να πιστέψει κάτι το οποίο τον ανακουφίζει, κάτι το οποίο του είναι εύκολο ναι είναι, Εγώ ας πούμε αυτό το εντάσσω στη, σε ένα ρεύμα που υπάρχει γενικότερα ενός νέου ανορθολογισμού να. και μιας νέας θρησκευτικότητα, η οποία όμως επεκτείνεται με άλλους τρόπους και αναπτύσσεται όχι με τους παραδοσιακούς και αυτό οφείλεται ας πούμε και σε, σε αυτό που μόλι είπες ένα μέρος έχει να κάνει με αυτό αλλά έχουμε πάλι φετιχισμό των ζώων να. Έτσι έχουμε νεοπαγανισμό θα το Να, έλεγα Ας πούμε σε πέρα. τέτοια πράγματα ε, Αλλά πηγαίνουμε αλλού Απλώς σε αυτό το κομμάτι βέβαια είναι εντυπωσιακό Ότι ε, Δηλαδή μιλήσαμε για ταινίε mm -hmm. Που έχουν πραγματευτεί το ζήτημα Πάντα υπάρχει ένα μεσιανικό στοιχείο πάντα Υπάρχει ένα απόλυτα δυστοπικό στοιχείο Το οποίο θα έρθει η απόλυτη καταστροφή και πρέπει να παλέψουμε όλοι για την σωτηρία της ανθρωπότητας. Ε, πάντα υπάρχουν κάτι τέτοια, αλλά το βλέπουμε ότι εδώ έχει έρθει στην καθημερινότητά μας, ας πούμε, και αρχίζουμε ας πούμε, και μιλάμε με όρους που ελέγχουν, που θα μπουν στην καθημερινότητά μας και, σε, και στο πιο προσωπικό, α πούμε, κομμάτι, τα οποία ο ολοκληρωτισμός εκεί είναι απίστευτος και υπαρκτός. Και το θέμα είναι να μην το δεχτούμε πάνω σε αυτό. Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που πες για τον τεχνοσκεπτικισμό. Mm -hmm. Νομίζω ότι είναι μία μέθοδος και μία προσέγγιση όλο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, ταχύτητα μας αρέσει να πάρουμε το καινούργιο και τα κάτσε να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Mm -hmm. Και το λέω με πολύ πολύ απλοϊκό τρόπο, έτσι. Δηλαδή, είναι το πιο, έτσι, πώς να το, πω, το πιο εύκολα προσέγγισμα, εύκολα κατανοητό. Mm -hmm. δηλαδή... Πολύ αυτό το λέτε. Mm, ναι, το λέω, α πούμε γιατί, ε, αυτό όλο το, νομίζω ότι προωθείται αυτή όλη η τρέλα ότι καινούριο πάρτο, ό,τι τεχνολογικά ναι. hype υπάρχει τώρα, άρπαξε ναι. το μπέ μέσα, κτλ. Αυτό είναι. Και υπάρχει και μια πολιτική φιλοσοφία ε, πίσω από αυτό, ε, η οποία έχει δηλαδή ναι. εκφραστεί. Ακροδεξιά βέβαια. Αυτό που λέμε, <laughs> ναι. ναι, λέγεται σκοτεινό διαφωτισμό σε, ναι. σε μια version σε μια άλλη βερσιόν λέγεται αυτό που είπαμε τεχνοκρατία mm -hmm. ε, και επίσης λέγεται και accelerationism δηλαδή υπάρχει είναι μια τάση η οποία σε κάποιους θα λέγαμε θεωρητικούς όπως είναι ο Nick Land ένας ακροδεξιός και βέβαια με όλα τα συμπαίσεις ναι, ναι. όσα πάνε μαζί καταλαβαίνετε. ο οποίος υποστηρίζει ότι θα πρέπει πλέον να σταματήσουμε ότι οι κυβερνήσεις είναι πεπαλεώμενο θέμα όταν λέει κυβερνήσεις εννοεί κάθε πολιτικό, πολιτική μορφή οργανισμού ναι. και θα πρέπει να περάσουν σε μορφές τεχνητής νοημοσύνης διακυβέρνηση οι οποίες εξασφαλίζουν τα απαραίτητα στον πληθυσμό και μετά τα υπόλοιπα ελεύθερη αγορά αυτό είναι όπως σαν κάθε φιλοσοφική έτσι αφήγηση μια υπερβολική ε, έκθεση συγκεκριμένων τάσεων που βέβαια υπάρχουν. Ναι. Ο καθηγητής Παναγιώτης Νούτσος στο έργο του «Η Σοσιαλιστική Σκέψη στην Ελλάδα» που γράφτηκε το 1988 μιλάει για την τεχνοκρατία η οποία εμφανίζεται, λέει, ως ρεύμα το 1930 στην Αμερική ως απάντηση απέναντι στο, στην uh, κομμουνιστική πρόκληση του τότε. Και είναι η, η, το πνεύμα ότι ο καπιταλισμός αν αυτοματοποιηθεί θα λειτουργεί έτσι ώστε θα είναι πλουτοπαραγωγικός μόνο, κοινωνία αυθονίας και κέρδους και, δεν χρειάζεται, και, και το, το μοντέλο δεν θα είναι να, να αφήσουμε την uh, διακυβέρνηση στους τεχνικούς. Αυτό σύμφωνα με τον καθηγητή τον Παναγιώτη Νούτσο έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό που θα λέγαμε το φασιστικό κορπορατιστικό κράτος, το σωματιακό κράτος των φασιστών, του Μουσολίνου δηλαδή συγκεκριμένα. Έπειτα, ενσωματώθηκε στο αυτό που λέμε σε στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα των ΗΠΑ που βέβαια ξέρετε ότι πήρε τα κεφάλια από ναι. Ναι, ε, το Βέρνφρον Μπράουν και τα λοιπά, το 50. Σε αυτό το πρόγραμμα εντάχθηκε και η κυβερνητική καταρχά σαν μελέτη, δηλαδή η προσπάθεια για την τεχνητή νομοσύνη. Ε, Οπότε τώρα εγώ βλέπω ότι αυτού του τύπου οι που για τι οποίε μιλάμε, οι τεχνολιγάρχε, αυτό που ο Βοροφάγη δηλαδή, λέει τεχνοφεδοαρχία... είναι μία όξυνση και μία καθαρή μορφή του πνεύματος της τεχνοκρατίας... αλλά με συμπληρωματική πλέον την πολιτική. Δηλαδή, αυτό είναι το ρεαλιστικό. Όχι ότι του Νίκ Λάντ ότι θα σβήσουν οι κυβερνήσει, αλλά ότι οι κυβερνήσει θα προωθήσουν αυτού του μορφή την ολιγαρχία των τεχνοκρατών. Προκειμένου να υπάρξει, θα λέγαμε, ένα πολύ πιο αυστηρό και σφιχτό κοινωνικό έλεγχο, αυτά κάνει ο καπιταλισμό. Όπω είχε δείξει ο Βάλενστάιν ότι ο εθνικισμός και η παγκοσμιοποίηση είναι αλληλοσυμπληρωματικά, γιατί, γιατί για να υπάρξει παγκοσμιοποιημένη κίνηση των απεμπορευμάτων χρειάζεται να υπάρχουν εθνικά έθνη κράτη-σύνορα για να διατηρούν πυθύνιου του πληθυσμού, έτσι και τώρα. Οι πολιτικός αυταρχισμός και μάλιστα ο ανορθολογικός, ο ρομαντικός που μιλάει για, το, για την κοινή καταγωγή, και το, ο φασιστικός ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Και η ακραία υψηλού τύπου ψηφιακή τεχνολογία μπορούν να, να, να πάνε συμπληρωματικά. Αυτός είναι ο κίνδυνος. <coughs> ε, το πρόβλημα είναι, για αυτούς μάλλον, ότι πιστεύω ότι από την άλλη απελευθερώνεται μέσα από τη δομή των ψηφιακών τεχνολογιών και η γνώση, έτσι ώστε να μπορούμε να φύγουμε από το πέπλο της άγνοιας το οποίο μας καταδικάζει διαρκώς το καθεστώ και να διαμορφώσουμε δικά μας παιδεία και γνώσεις και επικοινωνίας. Και επειδή γνωρίζουμε ότι μεγαλώνει το χάσμα, που σημαίνει ότι μικραίνουν στενεύει η ελίτ, μεγαλώνει, πιστεύω, και η κοινωνική αντίσταση, με την έννοια ότι αυξάνονται ε, τα κοινωνικά, ε, πώς θα λένε, οι πληθυσμοί του οποίου αφορά περισσότερο, θα λέγαμε, μια διαφορετική ε, νοοτροπία πάνω σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Ουσιαστικά μια άμεση δημοκρατική επανάκτηση τη τεχνολογία, θα έλεγα, σε έναν βαθμό. Δημοκρατικό ψηφιακό ανθρωπισμό. Ναι. Δημοκρατικό ψηφιακό ανθρωπισμό. Ε, και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ρεύμα που έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια τον ψηφιακό ανθρωπισμό ο οποίο, ωστόσο ξανά εμφανίζεται από κάποιους είδους ακαδημαϊκούς, αλλά χωρίς το δημοκρατικό, το πολιτικό πρόσημο, χάνεται ξανά σε απλά μεταρρυθμιστικές, θα λέγαμε παρενέσεις ούτε καν πολιτικές. Αλλά ψηφιακός ανθρωπισμός, γιατί στο κέντρο, και μάλιστα ψηφιακός ανθρωπισμός, εγώ το εννοώ και περιγραφικά και ουσιαστικά, με την έννοια ότι ο ψηφιακό ανθρωπισμό επιμένει ότι στο κέντρο και στο τέλο κάθε ψηφιακού συστήματο βρίσκεται ο άνθρωπο, το ανθρώπινο υποκείμενο. Και αυτό, δεν είναι μόνο... αυτό σημαίνει ότι και τα ανθρώπινα συμφέρονται. Αυτό θέλω να... Mm. να τονίσω. Δηλαδή, ότι θα πρέπει να έχουμε τον ανθρωπισμό για να βλέπουμε ποιο είναι ο ανθρώπινο παράγοντα και πώ ο ανθρώπινο παράγοντα υποφέρει στο τέλο του συστήματο. Αλλά και πώ ο ανθρώπινο παράγοντα κερδοφορεί στην κορυφή του συστήματο υπ' αυτή την έννοια Η ιδιαιτερότητα, παραδείγματος χάρη τη τεχνολογίας θέλει να κρύψει την ενοχή της εξουσίας πάντα αυτό συμβαίνει ε, και γι' αυτό πιστεύω ότι ένας δημοκρατικός ψηφιακός ανθρωπισμός θα πρέπει να είναι η βάση για τον δημοκρατικό τεχνοσκεπτικισμό δηλαδή ότι είμαστε τεχνοσκεπτικιστές γιατί δεν πιστεύουμε σε μια μεσιανική τεχνολογία, ότι πιστεύουμε ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται σε φούσκα μόνη της ή mm -hmm. ότι υπάρχει μια γραμμική εξέλιξη, ξέρουμε ότι η τεχνολογία ενσωματώνει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και θέλουμε να δούμε πώς αυτά τα συμφέροντα θα τα στρέψουμε, θα λέγαμε, ανάποδα ή θα είναι προς το δημόσιο, θα λέγαμε, συμφέρον σε, σε μεγάλο βαθμό. Ένα ενδιαφέρον πράγμα είναι ότι αυτές οι τάσεις έχουν εντοπιστεί σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο τη επαναστατικής κριτικής θα λέγαμε όχι, πολύ πριν εμφανιστούν τεχνολογίες αλλά σαν τάσεις, δηλαδή ο Καστοριάδη, το 1956 γράφει ότι ένα βασικό, ε, μια βασική θα λέει, ε, χαρακτηριστική δομή του καπιταλιστικού συστήματος είναι η ροή της πληροφορίας λέει. στον καπιταλισμό όπως και σε κάθε στον καπιταλισμό λέει ο Καστοριάδης όπως και σε κάθε ετερόνομα ιεραρχικό σύστημα από την κορυφή φεύγουν οι εντολέ, Προ τη βάση και από τη βάση έρχονται οι πληροφορίε προ την κορυφή. Αυτό λέει είναι ολιγαρχικό λοιπά. Αυτό λέει μα καθιστά σε μια θέση που ακόμα και αν είχαμε λέει, όλη την εγκυκλοπαίδεια λαρού στην τσέπη μα, όπω έχουμε περισσότερα τώρα με το κινητό, δεν θα είχαμε πραγματική γνώση, διότι δεν θα είχαμε τον έλεγχο των αποφάσεων και τη πληροφορία εν τέλει. Και αυτή η τάση τώρα είναι εμφανή πλέον. Δηλαδή, ενώ ζούμε σε καινούριο κόσμο. Δεν ζούμε σε καινούργια κοινωνία Καταλαβαίνετε εννοώ ναι, Οι πολιτικές ναι, δομές, ναι. οι δομές ανισότητας Παραμένουν Και δυστυχώς οι ψηφιακές τεχνολογίες Με την αναπαραγωγή του παλαιού το οποίο κάνουν Τις ενισχύουν Τις ενισχύουν Γιατί το chat GPT όταν κάνει training Θα βρει μέσα στα δεδομένα Ένα τεράστιο απόθεμα εθνικιστικών, ρατσιστικών, φασιστικών απόψεων Σε τεράστιο Έτσι ώστε θα θεωρήσει ότι στατιστικά χάρη, είναι οι ορθές ή πιο δημοφιλής ναι. οπότε υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να είμαστε αρκετά υποψιασμένοι γύρω από τα ζητήματα της ψηφιακή τεχνολογίας και να καταλαβαίνουμε ότι δεν αφορούν μόνο τους ειδικού. όπως όλα στη ζωή μα, όταν το αφήσουμε στους ειδικού. σημαίνει ότι χάνουμε αυτό που αφορά εμάς είναι όπως με τους νόμους δεν θα γίνουμε όλοι δικηγόροι αλλά καταλαβαίνουμε πιο είναι άδικος νόμος και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πρέπει να παλέψουμε ανάντια... σε μια άδικη εφαρμογή του νόμου. Πολύ ωραία. Όχι, πολύ ωραία εννοώ ότι κλείνουμε <laughs> τουλάχιστον... και με κάποια πράγματα τα οποία έτσι, βοηθάνε λίγο στου συλλογισμούς μας. Και είναι έτσι, πολύ σημαντικό και αναλυτικό... το όλο το σημερινό κομμάτι ε, για τον κόσμο που θέλει να δει λίγο πέρα από τα βασικά τα οποία ασχολούνται όλοι με το AI. Τι είναι το AI? Το chat. Τι είναι το chat? Μην του στέλνετε ευχαριστώ γιατί μας μπλοκάρετε το σύστημα. Αυτό γνωρίζουν όλοι. Μην του στέλνετε ευχαριστώ πολύ γιατί είναι παραπάνω πληροφορία και δεν χρειάζεται. Όχι. Αυτό είναι το λιγότερο και το χρησιμοποιούν ήδη. Ε... Και πάντα, όπως και στα υπόλοιπα πράγματα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Να σκεφτόμαστε από ποιου είναι και για ποιο λόγο λειτουργεί υπέρ αυτών εταιρεών. Όταν αυτές οι εταιρείες είναι ολιγαρχικές, όταν αυτές οι εταιρείες έχουν το πλούτο ε, συσσωρευμένο, σίγουρα δεν είναι μαζί με τα δικά μας συμφέροντα. Νομίζω ότι αυτό ε, σε όλο το κομμάτι της ανθρωπινής ιστορίας, ε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ρογμή ή κάποιες ελάχιστες μικρές οι οποίε σφα... σφαγιάστηκαν, δεν έχει λειτουργήσει ποτέ έτσι εξ ολοκλήρου. Εκαιρός είναι όμως να τι επαναφέρουμε να οραματιζόμαστε πάνω σε αυτές και να τις συζητάμε γιατί έτσι κάπως νομίζω προχωράμε μπροστά. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος. Θα ήθελα Αλέξανε να μας πει αν μα έχει διαφύγει κάτι θες να πει κάτι στο κλείσιμο. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα στο κλείσιμο σαν απλέ παρενέσεις. Καταρχά. όταν χρησιμοποιούμε το AI να ξέρουμε γιατί, γιατί είναι καλό να το χρησιμοποιούμε. Το AI είναι καλό για να μας εξηγεί, παραδείγματος χάρη, πώς λειτουργεί το AI ή πώ λειτουργεί το ίντερνετ. Δεν είναι καλό για ψυχολογία, δεν είναι καλό για να μας κάνει κοινωνική κριτική, δεν είναι καλό για να, του, για να επενδύσουμε συνεσηματικά σε αυτό. Δεν είναι κατάλληλο εργαλείο. Δεν έχουμε πει σώμα ένα μαχαίρι, ε, πώς, το, πώς το λένε, για να φάμε σούπα. Πρέπει να το σκεφτόμαστε ως τέτοιο, ως εργαλείο. Και κατά δεύτερον, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ θα έλεγα προσεκτική στο προσταπού τα που μετακινείται η προπαγάνδα αυτό το πράγμα και θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι πάντα χρειάζεται κριτική αμφισβήτηση χωρίς κριτική αμφισβήτηση παραχωρούμε τι παραχωρούμε, παραχωρούμε την κριτική μας σκέψη θα πρέπει να ενισχύσουμε την κριτική μας σκέψη και αυτό για να το κάνουμε, θα πρέπει να έρθουμε σε ελεύθερο διάλογο μεταξύ μα. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να, συ, να συνευρεθούμε στο δημόσιο χώρο. Πρέπει να συναντηθούμε. Η σχέση σημαίνει συνάντηση. Ο Χρόνη Μίσιο ε, το έχει πει. <laughs> Δεν δε λέμε δικά μα πολλά. <laughs> το από άλλου δανειζόμαστε κι εμεί, αλλά εντάξει. Ε, η σχέση σημαίνει συνάντηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επειδή το ξαναανέφερε, είναι η ώρα να ξανασυναντηθούμε στι πλατείε, στου δρόμου ε, και να δούμε τα κοινά μα, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε. Ε, είναι ο καιρό ε, και ας ελπίσουμε ότι γενικότερα όσο μπορούμε και στην πολιτική μας ατζέντα σε εισαγωγικά και, και χωρί εισαγωγικά θα πρέπει να τα βάζουμε όλα αυτά τα ζητήματα και να υπάρχουν ε, οι αντίστοιχε ε, ζημώσεις. Λοιπόν Αλέξανδε, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή χομπή και την παρουσία. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το διάλογο. Χαρήκα πάρα πολύ που τα, τα συζητήσαμε και βρεθήκαμε και βρέθηκα στο υπέροχο στούντιο. <laughs> Να είσαι Ευχαριστούμε. Και πολύ ενδιαφέρει στους Τα, Το προσπαθούμε, ναι, θα συνεχίσουμε. Υπάρχει διακρίναμε και μια έλλειψη ίσως σε, σε αυτό το κομμάτι και προσπαθούμε να καλύψουμε, αντίστοιχα και εδώ και με το φάνη ένα κομμάτι πραγμάτων πολιτικών εκδηλώσεων οι οποίες λείπουν από αυτή τη στιγμή και από τον πολιτικό χώρο που είμαστε, αλλά και γενικά από την κουβέντα. Άρα, εντάξει, ήταν πολύ σημαντική η σημερινή εκπομπή. Εγώ θα την ξαναακούσω και θα ξαναφυσικά και θα έχω και καινούργια πράγματα στο μυαλό μου. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Τι εκπομπή θα ανέβει η Ιντερνετικά και τα σχετικά. Ακούγεται πάντα πιο ωραία τη δεύτερη φορά, να ξέρετε. <χω> <χω> πολύ ωραία. Αυτό. Ε, ραντεβού τώρα την επόμενη εβδομάδα. Ε, καλή συνέχεια. Σε λίγο έρχεται το SciVibes. Γεια σα. Α, και θα κλείσουμε με ακόμα ένα κομμάτι που επέλεξε ο Αλεξάνδρος Θα κλείσουμε με αυτό Λοιπόν, γεια Γεια χαρά